Λοιπόν, καλώ ήρθατε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά. Ε, συνήθως είμαστε λίγο πιο ροκ, αλλά το δικό μας ροκ είναι του Ριμπέκικο. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη. Ωραία, λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα απαγορευμένα. Θυμάμαι όταν ήμουνα παιδί, μικρή έτσι, ε, ο μπαμπάς μου είχε κάτι απαγορευμένα τραγούδια. Και για να τα ακού, συνήθω πηγαίναμε βόλτα. Δεν τα ακούγαμε στο σπίτι, φοβόμασταν, μάλλον, φοβόταν ο μπαμπάς μου. Οπότε μα πήγε μια βόλτα και έβαζε μια κασέτα και ήξερε ότι αυτά είναι τα απαγορευμένα τραγούδια. Τα Τώρα, τα πού, να πού να φανταστώ ότι μετά από τόσα χρόνια, το 2012, θα είχαμε πάλι απαγορευμένα και. Για να τα βρούμε. <χει> θα λοιπόν, σε τι αναφερόμαστε. Είναι ένα δίσκος εδώ του Μανώλη Μητσιά, τον ξέρουμε όλοι το Μανώλη Μητσιά, βέβαια, παιδιά, έτσι, χρόνια. Ένα από του μεγαλύτερου τραγουδιστέ που διαθέτουμε, ο οποίο. Το μοναδικό του... μιλέμα ότι είναι κουμπάρο του σαμαρά. Ναι, ακού τώρα, ο Σαμαρά σαμαράπο το πληρώνει ο άνθρωπο. Λοιπόν, ο οποίο έβγαλε ένα συνδέεται. Είναι ανήσου είναι αδελφό και είχε στο κόκκινο μυρμή. Πάτε και 12 εκατομμύρια, αμαλάκι να μου. Δεν είναι μυρμίγκ αυτό, είναι σκαθάρι. Δεν μπερδεύει όμω Μην έντορια. Κατά σύνλογα σε κόκκινο χορτάκι. Δεν μπερδεύει τα έντομα, σε παρακάτω. Λοιπόν, πατρίδα δανεισμένη λέγεται αυτό το Συντί. Το οποίο ε, ε, έβγαλε ο Μανώλη Μητσιά σε στίχου του Κώστα Μαρδά και μουσική του Χρήστου Νικολόπλου και Μιχάλη Περζή. Δηλαδή, όλοι οι συντελεστέ, θέλω να πω, ότι είναι γνωστή δεν είναι τίποτα άγνωστοι άνθρωποι με μεγάλη ιστορία πίσω mm. του, βαριά ονόματα. Το έβγαλε το Φεβρουάριο του 2012, κυκλοφόρησε με εφημερίδα mm. ε, και στη συνέχεια χάθηκε αυτό το CD. Δεν εμφανίζεται πουθενά. Έχει δεν... πολλέ τρύπε ο δρόμο, βέβαια. Δεν... Δε... δεν παρουσιάζεται πουθενά, δεν παίζει πουθενά. Ε, είναι ένα κομμένο. Ούτε στα μουσικά ραδιόφωνα. Όχι, τύποι, ούτε μουσικά, ούτε ισογραφικά, ούτε καν δεν έχουν κληθεί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ένα τεράστιο κομμάτι τη ελληνική μουσική, τα τελευταία 30 χρόνια και παραπάνω, Νικολόγλο, πούμε να βάλουμε, οι επιτυχίε και αυτά που έχουν προσφέρει στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, δεν έχουν κληθεί πουθενά, σχεδόν, είναι απαγορευμένοι από παντού να μιλήσουν για αυτή τη δουλειά. Όπου όλα τα τραγούδια. Του λέει και ο τίτλο Πατρίδα Δανεισμένη. Έτσι, θα πω λίγου, κάποιου τίτλου. Αυτό που ακούσαμε ήταν το ξεπούλημα. Ε, το σύστημα θα πέσει. Ξένοι πετουν το αίμα μου. Ε, νέα πατριδογνωσία. Τι τα φορά στα άρματα. Είναι κάποια. Είναι όλα τραγούδια που μιλάνε για αυτό που ζούμε σήμερα. Που ζήτα τα τελευταία χρόνια ο ελληνικό λαό. Λέω να κάνουμε κάτι. Ε, να μπαίνουμε στην εκπομπή αυτή τη βδομάδα με ένα από αυτά τα τραγούδια. Ωραία, ναι, εμεί αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, είναι 11 τραγούδια. Ναι. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, θα τα ακούσουμε. Και θα φροντίσουμε, αν ενδιαφέρονται βεβαίω και οι συντελεστέ, να μιλήσουμε. Να φιλοξενήσουμε εδώ βεβαίως. για αυτή τη δουλειά και γενικότερα για αυτή τη δουλειά και για το πώ ε, αντιμετωπίστηκε αυτή η δουλειά. Έτσι, και τι έχει προκαλέσει, α πούμε, αυτή η δουλειά. Γιατί δηλαδή, δηλαδή ο κ. Κορυτετέρη δεν μπορεί να καταλάβει, δεν καλεί τον κύριο Μιτσιά ή τον, τον κ. Μαρδά, που είναι κιόλα δημοσιογράφο από ό,τι ξέρω. Ε, να τον καλέσει, να το συνετίσει. Γιατί πώς είναι δυνατόν να κάνει για πράτον τέτοιο. Ολέθριο αντεθνικών σφάλμα. Εδώ αποδεικνύεται κάτι. Mm. Ε, Πώ ε, μπορεί το σύστημα να σε θάψει κανονικά έτσι. Δηλαδή mm. δεν υπάρχει. Από σύστημα, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει Εγώ, δηλαδή, για τον κόσμο, για τη χώρα. Όταν δεν υπάρχει κάποια είδηση για αυτού, είναι σαν να μην γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Έχει, μια σμα... Έχει σημασία αυτό να το πούμε, διότι πολλοί με πιάνουν και μου λένε Καλά, επειδή μου. Γιατί χάθηκε από τα καλάλια. Δεν μπορεί mm. να βγει σε κανένα πάρο. Ειδεί με ρωτούσαν αυτό. Α, το ξέρεις, έτσι, παρέα. Μου <laughs> <laughs> <laughs> Που είναι μου λέει αυτός ο Καζάκης <συσίλιο> Λοιπόν, να η απάντηση <συσίλιο> <συσίλιο> ναι, Τώρα μαθάφτηκε ο Μητσιάς Ας πούμε ο Καζάκης θα είναι πρώτοι μούρι Λοιπόν δεν γίνεται, γίνεται βεβαίως αυτό Διότι πως να το κάνουμε Έχουμε α... δημοκρατία Ναι Και πολυφωνία Και κοινοβούλιο <συσίλιο> με, το, με το πρώτο ή ε, το καταλάβατε, δεν το εξηγώ, έτσι. Λοιπόν, πριν μπούμε στα θέματα μα, ε, να πούμε ότι συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μα. Σα ευχαριστώ. Εγώ μπαίνω και το Σαββατοκύριακο και βλέπω μου στέλνουν email. Ακούνε οι άνθρωποι από το αρχείο και μα στέλνουν το email εκείνη την ώρα. Ε, μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία λοιπόν, με τις απορίες τους τι απορίε του και ό,τι άλλο έχουν. Συνεχίζουμε λοιπόν και σα έχουμε και μια έκπληξη αυτή την εβδομάδα. Από αυτή την εβδομάδα ειδικά, κάνουμε μια νέα αρχή. Λοιπόν. Ε, αυτό, να... okay. Εντάξει, πε αυτό και να το να συμπληρώσω εγώ το τι θα κάνουμε κάθε εβδομάδα. Α, κα, κάτι είναι που εγώ δεν το γνωρίζω, μάλλον. Κάτι νέο αρχεί, κάνουμε και δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν είναι οφώ. τίποτα Α. φοβερό, λοιπόν, απλά. Ναι, ε, Τα, τα μαθαίνω κι εγώ στον αέρα, βουλεύω. <σχελίδι> λοιπόν, ε, επικοινωνείτε είναι μαζί μα. Υπάρχει κάτι που πιάνει πουλιά στον αέρα, γι' αυτό. Λοιπόν, λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί <σχελίδι> μα. <συγχωρίσιος>, λοιπόν, Μέσω <σχελίδι> SMS γράφετε ΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σα το 54 αλλά για αυτή την εβδομάδα, από σήμερα έω και την Παρασκευή. Εδώ η εκπομπή δίνει πέντε βιβλία. Είναι ε, του Δημήτρη Καζάκη, το ελληνική πομπία τη εκδόση Ποντίκη. Λοιπόν, αυτά τα πέντε βιβλία θα κληρωθούν την Παρασκευή. Ναι. Οπότε όποιος θέλει να συμμετάσχει από σήμερα, όμως, από σήμερα λοιπόν έω και την Παρασκευή μπορεί να στέλνει SMS στο 54344 γράφοντα ΕΠΑΜ βιβλίο για να ξέρουμε ότι θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση. Ε, οπότε είναι απαραίτητο να έχει στείλει επαμ κενό τη λέξη βιβλίο στο 54344 ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση της Παρασκευής όπου θα κληρωθούν πέντε βιβλία Λοιπόν την Παρασκευή η Ελληνική Πομπία του Δημήτρη Καζάκη όπου έχει μέσα κείμενα τα οποία... Ε, καλό είναι, είναι να τα ε, ξαναδιαβάσουμε ε, γιατί υπάρχει όχι, ε, μια δυνατότητα να καταλάβουμε Αντιλαμβανόμαστε πώ ξεκίνησαν όλα. Γιατί υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο μόλι ε, είναι άρτια αφιχτή στην πραγματικότητα, του τίν, και καλό είναι να, να δει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που δεν ήταν προφήτε κατόπιν εορτή. Και είναι και εύκολα κείμενα, το yeah. λέω εύκολα σε εισαγωγικά. Ναι, γιατί είναι η δεν, μπράβο, ναι. Οπότε είναι κείμενο που μπορεί να το διαβάσει ο καθένα. Δεν μπλέκει μέσα σε ότι πρέπει να έχει μια χει πολύ υψηλή παιδεία για να μπορεί να παρακολουθήσει ναι. ίσω. Πάντω, όπω και να έχει, κάθε εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα βιβλίο, να το δίνουμε ε, στου ακροατές ε, Ένα βιβλίο που θεωρούμε εμεί αξιόλογο, mm -hmm. ε, που βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει ότι το του συμβαίνει. Αυτό. Νομίζω ότι ε, είναι το πιο σημαντικό, έτσι, στην εποχή αυτή, η γνώση. Βεβαίως. Η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι δύναμη και όπλο το να ε, κάποια αυτά που έρχονται Ακριβώς. και αυτά που συμβαίνουν. Και ίσως να κάνουμε και το εξή, επειδή συμβαίνει να ξέρω το χώρο παλιά έχω δουλέψει για το χώρο, mm -hmm. για το χώρο του βιβλίου, ναι. ε, και πορεία καρδιά μου καθώ βλέπω τα εκδοτικά να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, δεν τις συζητάμε για τα βιβλιοπολία που είναι σε άθλια κατάσταση, σε λίγο η αγορά βιβλίου δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα. Mm -hmm. Όπως άλλωστε έχει υποστεί καθίσης όλη η οικονομία, όλη η κοινωνία γι' αυτό ίσως να σκεφτούμε κάτι δεν ξέρω, εγώ το λέω και στους ακροατές δυνατά δεν, το έχω, δεν έχω καταλήξει κάπου ναι, να, να δούμε έναν τρόπο mm -hmm. να συμβάλλουμε mm -hmm. στην πόλη στο βιβλίο Απευθεία στον, στον ακροατή ναι. όχι. όχι τόσο ανταγωνιστικά στο βιβλίο πολίου, ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο βιβλίο πωλίο, αλλά ρε παιδί μου δεν μπορεί να πάψει να, να εκδίδεται βιβλίο Κάποια, κάποια βιβλιοπολία έχουν οργανώσει και το εξή. Δηλαδή, έχει πέσει στην αντίληψή μου. Σου λέει: Φέρε μα βιβλία που έχει διαβάσει σε καλή κατάσταση, ώστε να πάρει καινούρια έναντι. Δηλαδή, θα σου ναι. πάρουμε σε κάποια τιμή αυτά τα βιβλία. Ε, ε, ε, ε, ε, εμένα με ενδιαφέρει κάποιο... περισσότερο τη δηλαδή, δυνατότητα να, να προωθήσουμε καινούριε εκδόσει. Ναι. Να βοηθήσουμε κόσμο, δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντικού συγγραφεί που βγαίνουν τώρα, που βγάζουν αξιόλογε δουλειέ και που χάνονται. Mm -hmm. ε, αυτό δεν είναι Δεν έχω κάτι, κάτι στο μυαλό μου Πιο κατασταλαγμένο ή οτιδήποτε Αλλά μια και έχουμε τη δυνατότητα αυτή Είναι μια σκέψη όχι... που καταθέτεις Και νομίζω ότι και μέσα από το διάλογο με τους ε, ακρατές αυτό μας Το λέω ναι. μπορεί Αν αυτό υπάρχουν να... έτσι κάποιες ιδέες ή οτιδήποτε Που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε Να βοηθήσουμε το βιβλίο mm -hmm. να κρατηθεί mm -hmm. Το χρειαζόμαστε Είναι πολύ σημαντικό ναι. Αν εξαφανιστεί Πλέον η αποβλάκωση θα είναι σε δύο βαθμό που θα είναι πραγματικά, θα ξεπερνάει το, τα όρια του εργκλήματος. Ναι. Ε, πάντως, τώρα, για να αλλάξουμε και ένα θέμα, ε, σας πληροφορώ ότι ε, εσείς ε, αποκτήσαμε και τους πρώτους μετανάστες κρύου. Μετανάστες κρύου? Ναι. Εννοείς ότι έρχονται από τα βόρεια της ε, Ελλάδο οι άνθρωποι προς τα νότια για να ζεσταθούν ή κάτι Όχι, άλλο? Όχι, ακριβώς από το. Φεύγουν από τα νότια και τα βόρεια της Ελλάδας Και πηγαίνουν Βουλγαρία Νοικιάζουν σπίτια με 100 ευρώ όπου στα 100 ευρώ συμπεριλαμβάνεται Το ενίκιο και η θέρμανση ναι. Για να μπορούν να σταθούν το χειμώνα Έλα τώρα κροϊδεύεις όχι, όχι Αυτό είναι η πληροφορία που έρχεται Από, τα, από τη βόρεια Ελλάδα ναι. Από ανθρώπους που ήδη το έχουν κάνει Καλά ε, θέλω να πω με τη δουλειά. Πήγα να πω με τη δουλειά του, αλλά. Κοίταξε τώρα, άμα είσαι ναι. στι αίρε παραδείγματο. Είναι ανέκδοτο αυτό που τον έκανε. Αν είσαι στι αίρε το να περάσει στη, στη Βουλγαρία. Ναι. Να μένει στη Βουλγαρία και να άρχισε τη δουλειά σου, <στοί> την όποια δουλειά σου και όσο την έχει αυτή τη δουλειά σου. Καταλαβαίνει <στοί> ότι <στοί> η ιστορία είναι 20 λεπτά. Ναι δεν, δεν είναι τίποτα ίδια ιδιαίτερο. Τίποτα. Άρα, λοιπόν, εκεί με 100 ευρώ έχει σπίτι, θέρμανση και μπορεί <στοί> να επιβιώσει το χειμώνα. Και η σου. Στην Ελλάδα πώ το επιβιώνει. Και δεν έχει και χαράτσια. Καλά πέρα από αυτό, το χαρά το έχεις γιατί <laughs> τώρα είναι το καινούριο <laughs> Διότι <laughs> <laughs> <laughs> ναι. Το καινούριο είναι <laughs> ναι. ότι ξεκινάει η εφορία με 3.000 οφιλή και πάνω ναι, Όποιο δεν έχει 3.000 οφηλές στην εφορία να σηκώσει το χέρι του <laughs> Είναι μεγάλο οφηλέτης <laughs> θα, θα του πάρουν μέχρι και το αγροτεμαχιο μάχιο 2 δισεκατομμύρια έσοδα Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει 2 δισεκατομμύρια έσοδα <laughs> Δηλαδή 2 δισεκατομμύρια έσοδα Δια το 3.000 πόσο πάει, πάει γύρω στι 900.000 Περιπτώσεις συγγνώμη, 900 εκατομμύρια περιπτώσει. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, όχι, συγγνώμη, περίπου στο 1 εκατομμύριο περιπτώσει ακινήτων. 1 εκατομμύριο ακινήτα πάνω ή κάτω. Το καταλαβαίνουμε ότι θα, θα, θα, θα τον γιατί είχαν άχυρο καλύβα. Δεν είναι... Ε, Δημητρή, εγώ πιστεύω πέρα από αυτό, ότι είναι ένα φοβερό μέσο πίεσης, ε, έχουν δει πια τη φοβερή υστέρηση στα έσοδα, στις εφορίες ενώ που ο κόσμος δεν πάει να πληρώσει. Δεν έχει να πληρώσει. Αυτό εννοώ, ναι, ε, ε, Οπότε σου λέει, θα τον απειλήσουμε, με τι θα απειλήσουμε τον Έλληνα, Κοιτάξτε, με το σπίτι του. Ε, ε, ερώτηση. Έτσι, ερώτηση κοινή λογική. Ναι. Και νομίζω ότι η πλειοσυφία της κοινωνίας παρά το βομβαρδισμό ηλθιότητας που δέχεται καθημερινά νομίζω ότι διατηρεί ε, ένα κλειόπυρνα κοινής λογική. Φανταστείτε, γιατί το συζητάγαμε για παλιά. Mm -hmm. Το βλέπαμε να έρχεται. Όλοι εμεί όσοι που συζητάγαμε και όλα αυτά τα πράγματα θέλουν πάνω, πάνω, πάνω το σπίτι. Mm -hmm. Τώρα έρχονται να στο πάρουν. Mm -hmm. Ερώτηση, τι να τα κάνει το ένα εκατομμύριο ακίνητα για να εισπράξει τα δύο δις. Με το δημόσιο να μαζέψει όλα αυτά λοιπόν, τα κίνητρα να τα Λοιπόν Λέει, τι? δύο δι θα εισπράξει. Mm. Ωραία. Από πώ θα τα εισπράξει παίρνοντά το ακίνητο. Ε, θα πρέπει να το πουλήσει. Α bravo. Σε ποια αγορά θα το πουλήσει. Πάντω όχι εδώ, στην εσωτερική δεν γίνεται. Α bravo. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει εσωτερική αγορά ακίνητου, μαζεύει λοιπόν ακίνητα το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Για να τα κάνει τι. Να τα δώσει. Μάλλον έχει, σε, σε... έχει κοντράτα. Ναι. Με διάφορου κύκλου το εξωτερικό. Ναι. Γιατί δημοσιονομικά δεν πρόκειται να αποδώσει. Η πολιτική αυτή κατάσχεσης mm -hmm. ακινήτων δεν πρόκειται να αποδώσει τίποτα δημοσιονομικά. Σε μια αγορά που συντρίβεται κυριολεκτικά, είπατε τι συντρίβεται, έχει συντριβεί να. ήδη. Τα τελευταία στοιχεία μιλούν για άλλο 48% πτώση οικοδομή. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω κάθε μήνα τα, τα διψήφια, τρελά ψηφία τη οικοδομή που πέφτει και λέω καλά, παιδί μου, πού θα φτάσει. Έχουμε φτάσει εσεί το του 60. Ναι, πόσο, λοιπόν okay. πού θα φτάσει α πούμε μπορεί να φτάσει και στο 1827 δεν έχει κανένα πρόβλημα Θα φτάσει λοιπόν άρα δεν έχει αγορά mm -hmm. Ποιο θα το πάρει το σπίτι του Κακομήρη το, το διαμέρισμα που θα σου πάρει που έχει ο κ. Κακομήρο Ζηγνώμη για δεν προσπαθώ να okay. Εγώ είμαι ο κ. Κακομήρο Ζηγνώμη θες και εγώ φιλή έχω πάνω από 3.000 Θα μου πάρω το σπίτι Ωραία Ποιο θα έρθει να αγοράσει το διαμέρισμα το δικό μου Καλά, πάντω όχι εγώ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί κάποιο δηλαδή να το Μέσα στην κανένας εσωτερική αγορά κανένα δεν αγόρα. θα το αγοράσει. Από την εσωτερική αγορά με ομαλή κίνηση ακινήτου δεν το αγοράσει κανένα. Ναι. Ε, δεν έχει τα χαλεφτά, δεν είναι και τρελό. Αυτό που έχει λεφτά και όλα... θα πάει να τοποθετήσει Μ, κάπου με ασφάλεια. Με όλη αυτή τη φορολογική πια πολιτική δεν το συμφέρει Λέχι, να επενδύσει. Όχι βέβαια, είναι. Και λεφτά να έχει. Δεν το συμφέρει πλέον επενδύσει σε ακινήτα. Αυτό που θα είναι ή αυτό που έχει καβάτζα στα ακινήτα στην offshore και συγκεντρώνει ακινήτα. Για άλλη, με άλλη σκοπιμότητα ή πολύ μεγάλα επιθετικά φαντα yeah, δηλαδή yeah, επιθετικά yeah, κεφαλαία για yeah, yeah, εξηγήσε το δηλαδή τι εννοείς όταν λες στην περίπτωση yeah. ότι το 190-91 που συγκεντρώνε κινητα για άλλη δουλειά δηλαδή yeah, yeah. και να κάτι αυτό το κάνανε, το κάνανε Έλληνες επιχειρηματίες yeah. Έλληνες τέλος πάντων και Τούρκοι επιχειρηματίες όταν κατέρευσαν τα Βαλκάνια το, το 1990-91 που κάρανε μέσα yeah. με κάλυψη οψών κυρίω από την Κύπρο και οι δυο επιχειρηματικοί και Τούρκοι και Έλληνε και αγοράζανε με offshore κοψοχρονιά ό,τι ακίνητο βρίσκανε σε αυτή τη χώρα. Γιατί mm -hmm. βεβαίως βρισκόταν σε, σε κατάρρευση όπως ακριβώς βρίσκεται και η Ελλάδα βέβαια, σήμερα. Βέβαια. Το είτε είναι όχι. η Βουλγαρία, είτε ήταν η Ρουμανία, είτε ήταν η mm -hmm. Γιουσλαβία. Mm -hmm. Λοιπόν, και Αλβανία επί εποχής μπερίσα. Που στήσανε κιόλα και οι ελληνικέ τράπεζε το γνωστό παιχνίδι με τα αεροπλάνακια. Λοιπόν, και ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί προ τη μήνυμα Αλλά από τον Περίσα δεν λένε να γλιτώσουν. Λοιπόν, οι ελληνικέ τράπεζε, μάλιστα το στήσανε να το ξαναλέμε. Γιατί το ξέρουμε, το κόλπο που στήθηκε. Λοιπόν, ε, το, ε, το ενδιαφέρον ποιο είναι. Μπήκανε μέσα και αγοράζανε σωριδόν κόψο χρονιά. Με 300 δολάρια αγοράζανε οικοδομικό τετράγωνο. Σε τέτοιε καταστάσει ήταν. Λοιπόν, τα συγκέντρωσαν σε οσόρε και όταν με, μετά από κάπου αρκετά χρόνια, περίπου μια δεκαετία, σταθεροποιήθηκε η πολιτική κατάσταση σε συνθήκε απόλυτη απαξίωση τη εσωτερική κοινωνική ζωή mm -hmm. ή διάλυση όπω είχαμε στην Ιγκοσλαβία, στη τι κάνανε, πουλήσανε μετά στου μεγάλου κερδοσκόπου και στι πολυεθνικέ. Δηλαδή ερχόταν α πούμε οι, οι μεγάλε πολυεθνικέ. Που θέλανε καταστήματα αεροπορική να επενδύσουν στην σε συγκεκριμένη χώρα. Σε ποιον πήγαιναν και αγοράζανε, αγοράζανε Απ' Ας τα αστεί. κοράκια. Τον κύριο που είχε φροντίσει της να πάρει το ξύλο. Τα κοράκια των offshore. Mm. Αυτό πάει να κάνει το κράτο τώρα. Δηλαδή πάει να διευκολύνει τα κοράκια. Πάει να διευκολύνει τα κοράκια. Τα οποία βεβαίω oh, τα, τα κοράκια τρέφονται από τα κομματικά ταμεία τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ και τη Ρημαδ και οποιοδήποτε Ρημαδ. Έτσι και κυκλοφορεί εδώ της πέρα. Στηβιντική τρόει. Τη για είναι αυτοί που θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία, βεβαίω είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, είναι πολύ γνωστοί και δάκτυλο δεκτεμένοι, του ξέρουμε ποιοι είναι, mm -hmm. λοιπόν, και δεν είναι φυσικά οι άνθρωποι τη πυλανή πόρτα. Και τι θα του κάνει, επειδή ο, ακόμη ο Έλληνα το σέβεται το ακίνητό του, ναι. δεν, δεν ήταν η Βουλγαρία που εκεί τα περισσότερα ακίνητα στην δική του φουλιά ήταν του κράτου. Ακριβώ είναι άλλη πολιτική. Ναι. Οπότε εύκολα πουλήθηκαν. Χωρί να αντιδράσει κανένα mm -hmm. από το λαό, δεν ήταν δικά του. Λοιπόν, τώρα όμω που η μεγαλύτερη περιουσία εδώ στην Ελλάδα είναι ιδιωτική, με την έννοια ότι είναι το κεραμίδι, πάνω το κεφάλι μα που λέγανε οι πράσινοι. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, έχει Πα... μεγαλώσει επί δεκαετίε. Γυναίκε το... έχουν μεγαλώσει είναι... με αυτό. Είναι, πώ να το πούμε, το αποκούμπι του. Το... Είναι αυτό που. Το πιο σημαντικό όλων για, το... για το... τον Έλληνα είναι το κεραμίδι του. Το παιδί μου, εγώ θυμάμαι ε... από πολύ παλιά. Τη, τη, τη, τη μάχη που έδινε ο οποιοσδήποτε εργαζόμενο ήταν να έχει, ξέρω εγώ, τις, όταν θα βρεθεί στην σύνταξή του, να έχει και ένα ενίκιο να εισπράτει. Ναι. ναι. Το, οποίο, με το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και, το, και τα παιδιά του να ξεκινήσουν στη ζωή τους. Αυτό βεβαίως έγινε, αυτό το όνειρο όχι μόνο έγινε απα απατηλό, αλλά έγινε φιάλτης με τις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα. Και έγινε φιάλτης mm -hmm. εξεπί τούτου. Λοιπόν, η πολιτική δίμευση Τη περιουσία που ακολουθεί αυτή τη στιγμή, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, έχει σαν μόνο στόχο τη διευκόλυνση να περάσουν τα ακίνητα στα χέρια των κορακιών των ουσών. Αφενό και αφετέρου στα επενδυτικά κεφάλαια, που έτσι αλλιώ είναι μέρο των τοκογλύφων που έχουν δανείσει αυτή τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, να τα έχουμε καθαρά στο μυαλό μα. Έτσι, για να, για να δούμε από ποιον απειλείται η, η περιουσία του Έλληνα πολίτη. Όταν φωνε... Καλό είναι να πάτε το βιβλίο να ξαναδιαβάσετε. Να δείτε από πότε φ... φώναζε ο Όμιλών για το ότι είναι στο στόχαστρο η ιδιωτική περιουσία του Έλληνα πολίτη. Και δεν είναι μόνο η δημόσια περιουσία. Από πότε, από το 10. Και δεν είναι εκ των υστέρων προφήτη. Αλλά... Κατόπιν εορτή. Λοιπόν, τότε τα λέγαμε και τότε τα λέγαμε γιατί ξέραμε πώ λειτουργούν οι αγορέ. Ξέραμε πώ λειτουργούν. Τα, οι δυνάμεις αυτές που μας έχουν δανείσει και ξέραμε τι θέλαν να πετύχουν στην Ελλάδα σε μια εποχή όπου έλεγαν όλοι μα τι λε τώρα, είσαι σοβαρό τώρα δεν υπάρχει θέμα mm -hmm. ίσα, -ίσα πούμε, θα λυθεί το θέμα όσο λούπο άσε που στην αρχή μας λέγανε κιόλας ότι δεν υπάρχει καν θέμα διότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα λοιπόν σήμερα, σήμερα ερχόμαστε λοιπόν να μας ανακοινώσει ότι παρά και ενάντια παρά και ενάντια στην, α, στη δίμευση του ίδιου του κράτους και των κυβερνήσεών του ότι δεν θα προχωρήσει πληστριασμού, ανοίγει το ζήτημα των πληστριασμών και ανοίγει τώρα η εφορία για να καλύψει και το άνοιγμα των πληστριασμών και από τις τράπεζες. Αυτό είναι το δεύτερο κεφαλαίακι που καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Ήδη από την Παρασκευή το απογεύμα, ναι. έχει ανακοινωθεί ότι συζητιέται να μειωθεί το, α, α, το όριο α, εκείνο που σου δίνει το δικαίωμα να προστατεύσει την πρώτη σου κατοικία έναντι των τραπεζών ήταν 200.000 να πάει 100.000 λοιπόν και ταυτόχρονα να αυξηθούν και αντικειμενικές αξίες το αποτέλεσμα θα ανακληθεί ο περιορισμός πληστηριασμών από τις τράπεζες και έτσι δεν θα προστατεύεται ούτε καν η πρώτη σου κατοικία καταλαβαίνουμε Οπότε... γιατί μιλάμε Νομίζω ότι είμαστε στο νέο σχέδιο μπροστά στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του κεφαλαίου που λέγεται Μαζεύουμε λοιπόν Μα την τα, ιδιωτική περιουσία. Μαζεύω, τα, μαζεύω έτσι, την ιδιωτική τύπου... περιουσία στα χέρια μου. Ε, Αφενό και μετά. ό,τι τάπεσες, έχουμε να πάρουμε. Νομίζω ότι πλέον η Τρόικα ή ναι. μάλλον οι δανειστέ κολλησίε. Αντιλαμβάνω το ρευστό. Έχει, ε, τελειώσει. έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Νομίζω, νομίζω. Ναι. Άρα πάμε να πάρουμε τώρα την ιδιωτική περιουσία. Πάμε να βουτύξουμε την ιδιωτική περιουσία. Γιατί την δημόσια περιουσία δεν φαίνεται ότι είναι τόσο εύκολο να τη βάλουν στο χέρι. Πριν συντρίψουν mm. τον Έλληνα πολίτη. Mm. Και ο Έλληνα πολίτης έχει δύο μεγάλες αυταπάτες. Yeah, που yeah. μέχρι τώρα το συγκρατούν. Το συγκρατούν δηλαδή και δεν βγάζει κανένα δίκανο να τους κυνηγήσει ή καμιά βρεγμένη σανίδα. Δύο. Την αυταπάτη ότι έχει στις τράπεζες καταθέσεις. Όσοι yeah. ελάχιστοι yeah. από αυτούς νομίζουν ότι έχουν καταθέσει στην τράπεζα. Και δεύτερο, την αυταπάτη ότι έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του και ό,τι βρέξει και ό,τι χιονίσει θα το σε δευτός, αντιμετωπίσει. Είμαι βέβαιο ότι και να γίνει, τουλάχιστον θα έχω ένα σπίτι. Μπράβο. Τελειώσαμε και με τα δυο. Η αυταπάτη με τι καταθέσει τη θα σα το ξαναλέω, ψάξτε το. Γιατί τιτλοποιούν ήδη οι τράπεζε τι καταθέσεις. Τιτλοποιούν τι καταθέσει. Σημαίνει ότι πουλάνε τι καταθέσει σα, τι εικονικέ βέβαια, τι έχουν φάει οι τραπεζίτες. Τι έχουν φάει εδώ και καιρό. Γι' αυτό και όταν πάτε να πάρετε ένα ποσό τη τάξη από το αστείο. Τώρα έχουμε κατέβει στο χιλιάρικο. Πα ένα-δύο χιλιάρια από την τράπεζα και σου λένε γιατί και πώ και δίνει εσύ μας το και, δίνε, δί, δί, πάστε, κάνετε, ωραίοι, και αυτό τα και τα τι θα, θα τα κάνετε που θα τα πάτε και όλα αυτά τα πράγματα και ελάτε σε πέντε μέρε και μετά σε άλλε πέντε μέρε και στο αγγιού ποτέ. Και τώρα μας βάζει και η τράπεζα τη Ελλάδο καπάκι από πάνω φορολογική ενημερότητα. Ναι. Λοιπόν και από την άλλη είναι τα ακίνητα. Θα τα πειραστούν τα ακίνητα. Οι, οι, οι τράπεζες με το ελληνικό δημόσιο Βεβαίως το ελληνικό δημόσιο δεν υφίσταται πλέον Είναι το ελληνικό κράτος Το οποίο είναι απόλυτα ιδιωτικοποιημένο Και στα χέρια των ξένων τοκογλήφων mm -hmm. Καταλάβατε τώρα γιατί πήρε τα, τα σιχαρίκια Ο κύριος Σαμαρά. Mm -hmm. Από την κοινή δήλωση των 17 Τα σιχαρίκια τους Γιατί Γιατί ο άνθρωπος Είναι πως να το πούμε ρε παιδί μου Είναι αυτό που είπε όταν ένας Πολύ γνωστός Αμερικάνος κομικός όταν εξελέγει α, ο Μπούς Τζούνιορ Το δύο ο ναι. ναι. Λέει μετά την εκλογή α, του Μπούς Τζούνιορ mm -hmm. η σάτυρα έκλεισε <laughs> <Πολύ καλό>. Έτσι <laughs> γίνεται το Σαμαρά ναι, και με την κατάσταση ναι, σήμερα την κατάσταση. Δηλαδή δε, ε, έτσι... το βλέπω και από, σα, από σατερικού. Όχι μόνο ηθοποιού. Ναι. καλλιτέχνης θα το πούμε γιατί δεν είναι μόνο ναι. ηθοποίη ναι, ναι, Από όσο ξέρω τουλάχιστον μην κάνω ναι, ναι. και καμιά πατάτα χώτρη Δηλαδή, ο Τζιμάκος ας πούμε, εξαφανισμένος Όχι δευτεί the ο ίδιο έτσι, να ξέρουμε Όχι, είναι... μιλάμε, ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι σπίτι και ναι, ναι, κοιμάται ο άνθρωπος Όχι, ναι. Είναι εξαφανισμένος, είναι σαν να μην υπάρχει ο... το σύστημα Ο, ο κύριος Μητσικώστας Ναι Πούντος Δηλαδή ε, Ο οποίο έκανε πολύ ωραία δουλειά και το σωστά, πέρυσι ναι, που έβγαινε ναι, στον αντένα Ήταν πάλι στην πολύ καλή του φάση ε, και περίοδο η, Με εξαίρεση όλο το υπόλοιπο καλλιτεχνικό στερεώμα Με, με πολύ λιγές εξαίρεσεις να ας πούμε, ας πούμε, σαν το Μητσιά που παρουσιάσαμε προηγούμενος ναι. Που είναι μια πολύ καλή εξαίρεση Το καλλιτεχνικό στερεώμα, ε, ε, στερεώμα κυριολεκτικά είναι a route Αλλού τη ρβάζει ε, Έτσι. Είναι με εξαίρεση θα... αυτού του ανθρώπου. Ναι, υπάρχουν ναι. και Και βεβαίω υπάρχουν και οι νέε σκηνέ ή τα νέα σχήματα, ναι. τα οποία αυτά δεν πρόκειται να τα δει πουθενά που κάνουν δουλειά. Ενώ άνθρωποι Σωστό. νέοι, Σωστό. οι οποίοι κάνουν δουλειά και έχουν περιεχόμενο, μόρφωση, επίπεδο, αλλά δεν θα του βρει εάν ψάχνει μέσω τηλεοράσεων, Μπράβο. ραδιοφώνων ή δεν ξέρω τι. Τώρα, Πρέπει μ... να ψάξεις. Μια άλλη περίπτωση είναι ο Χαρικλίνο, ο έχει αποδείξει με ένα. Εγώ... Πιστεύω ότι μα έχει διδάξει πολιτική σκέψη τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον το, το 20 και το 80 και να πιστεύει πράγματα. Εν καιρό ήρνη στο λέω. Έχει αντιληφθεί πράγματα που εμεί τα κα, κατανοήσαμε πολύ αργότερα. Σωστά. Αλλά αυτή είναι η ιδιωφή ενό καλλιτέχνη. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθρέφτη ο καλλιτέχνη τη ζωή, είναι μεγευτικό φακοσ. Και εστιάζοντα σωστά μπορεί να σου δείξει ακριβώ διαργασίε στι οποίε η ανάλυση, η επιστημονική ανάλυση να αργήσει να αντιληφθεί. Mm. Γι' αυτό και έτσι είναι μια, μια απλή συμβουλή σε όσους ασχολούνται με την ιστορία, για να κατανοήσεις μια κοινωνία. Mm -hmm. Δεν αρκεί να ξέρεις τα γεγονότα και το αρχαιακό υλικό που σου δίνει το υπόβαθρο των γεγονότων και των πράξεων. Για να κατανοήσεις μια κοινωνία, μια ιστορική ολόκληρη εποχή, πρέπει να ξέρεις την τέχνη της και να την κατανοείς σε βάθος. Οι πιο μεγάλοι επιστήμονε στον χώρο τη ιστορία και φυσικά στην οικονομία, γιατί για μένα η οικονομία είναι ιστορική επιστήμη, μια κατεξοχήν ιστορική επιστήμη. Πέρα από το άλλο, πρέπει να ξέρει την τέχνη τη εποχή. Γιατί η τέχνη τη εποχή, ιδιαίτερα στη, στη, στη, στην κορύφωσή τη, σου αποδίδει διεργασίε ή καταστάσει ή το κλίμα που δεν μπορεί να το αποδώσει κανένα άλλο επίσημο κείμενο ή μη επίσημο ή ανάλυση ή οτιδήποτε τη εποχή. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να παρατηρούμε το τι τέχνη παράγεται σε μια εποχή ώστε να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκονταν η κοινωνία η εκείνη κοινωνία. την εποχή. Λοιπόν, ελπίζω πολύ σύντομα ειδικοί μας καλλιτέχνες και κυρίως τα νέα παιδιά να βγουν μπροστά, να παράγουν πραγματικά τέχνη ώστε να μπορούν να σπάσει αυτό το ιδιότυπο οι το τυπικοτάσει από βλάκου μα έχουν, έχουν οδηγήσει. Λοιπόν, ε, θα ακούσουμε και ένα δεύτερο από το συντήμα σε αυτό, γιατί είναι 11, έχουμε 5 εκπομπέ, θα προλάβουμε. Ακούσουμε Έξω, και ένα χωρή, δεύτερο, αφέλος, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα είναι και ωραίο το τίτλο. Το σύστημα θα πέσει. Είναι σε μουσική του Χρήστο Νικολόπλου έχει... το και του θα... Κώστα Μαρδά. Και ο, ο καλό μας ο Μανώλη Μητσιά, θα το τραγουδήσει. Να πω, ε, πριν πάμε να τα ακούσουμε. Σε όποιον ενδιαφέρεται ακούγοντας ότι αν θέλει να πάει να αγοράσει αυτό το CD, δε, ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει στα δισκοπολία. Λοιπόν, υπάρχει στο βιβλιοπωλείο Ιανός ναι. στα 2.24 και σύμφωνα και με ένα σημείωμα των δημιουργών, ή πράξεις, πάνε στα συσίτια της Εκκλησίας. Έτσι. Δηλαδή κανείς από τους συμμετέχοντες δεν βγάζει κάτι από αυτό το cd ναι. ε, Είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε αυτά ε, Θα ακούσουμε λοιπόν το σύστημα θα πέσει Να σας πω ότι συνεχίζετε ε, όσοι θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση Για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη Ελληνική Πομπία η οποία θα γίνει την Παρασκευή Στέλνετε, ε, Γράφετε επαμ κενό τη λέξη βιβλίο Και αποστολή στο 54344 Λοιπόν, το σύστημα θα πέσει από μέσα. Μανώλης Μητσιάς, ε, Χρήστος Νικολόπλο, Κώστας Μαρδάς ε, σε μια δουλειά που απα... είναι απαγορευμένη από ό,τι φαίνεται αλλά εδώ η εκπομπή ΑΕ αποφάσισε να την προβάλλει. Πατρίδα δανεισμένη λέγεται το CD. Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάξτε, έως τις 2.30 θα είμαστε μαζί παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ε, έχει γίνει εδώ πέρα, ξέρει. Το βιβλίο σου. Όλοι ζητάνε το βιβλίο. Επαναλαμβάνω. Ε, πα, ναι, να το, πες, να ναι. το πω ότι στο 54-344 στέλνετε ΕΠΑΜ κενό τη λέξη βιβλίο, προκειμένου να ε, ε, μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη και το Ελληνική Πομπία. Ταυτόχρονα, βέβαια, πολύ γοδάνε ποτέ θα βγει το καινούριο σου βιβλίο. Αυτό θα έχετε διαβάσει την Ελληνική Πομπία. Στον νου που πάτε υπόψη σα όμω ότι υπάρχει και το εξή πρόβλημα, πρόβλημα, ότι πλέον. Ακόμη και πολύ μεγάλη εκδοτική εκεί δεν θέλουμε να πούμε τώρα ονόματα στον αέρα. Ναι. Γιατί δεν είναι και σωστό. Όλοι, Σωστή, δηλαδή, ναι. ε, αντιμετωπίζουν ε, το φάσμα ε, του κλεισίματο χρεοκοπία. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα πλέον, αν και σε ποιο βαθμό, και αυτό το είχα πει νωρίτερα, ότι υπάρχει θέμα Σωστά. να εκδοθεί βιβλιογραφικά. Αλλά δεν μοιάζομαι μόνο για το δικό μου. Ξέρω πολλού επιστήμονε, ιδιαίτερα νέου επιστήμονε, που έχουν εξαιρετικέ δυνατότητε αυτή τη στιγμή να ανανεώσουν την βιβλιογραφική αναφορά mm -hmm. στην Ελλάδα. Και δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα, διότι πλέον το κύκλωμα έχει σπάσει. Ναι. Ήταν που ήταν, ανέκατα, δηλαδή. Οπότε... Ε, αλλά θα κάνουμε ό,τι δύνατα δυνατά. Υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την εποχή και αυτή την περίοδο. Σωστό. Ναι, είναι... ε, ξέρεις κάτι, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι θέμα τη ημέρα. Πριν σε... πάμε να πούμε κάτι όμω, γιατί ναι. ξέρω πού θα μου πάει. Α, είδες. Στα κακά. Πάμε. Δεν σε πάω στα κακά, στα κακά. Στα κακά, παιδιά θα... α. Λοιπόν, να πούμε κάτι το οποίο δεν είδα να περνάει στην ισογραφία. Βεβαίω, μπορεί να μου να αραχτό κάπου Σαντορίνη και να βρω από το ήλιο Βασίλε μου από το ημεροβίλη. Δεν το ξέχασα εγώ τη Σαντορίνη. Θα μα πει <laughs> μετά για τη Σαντορίνη. Λοιπόν, ωστόσο, να πούμε κάτι mm -hmm. ότι ο κύριο. Α... Χάνε Χάν mm. ο κομίσιονερ για την περιφερειακή πολιτική ο επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσης 19 του Οκτωβρίου ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε στους 13 περιφερειάχες ε, στην Ελλάδα λέγοντάς του, λίγο, λέγοντάς του ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις mm. θα επαναπροσδιορίσουν σε σχέση με τις περιφερειές α, για το, ειδικά για την περίοδο 2014-2020 οι πολιτικές συνοχής δηλαδή Όπου τώρα πλέον ε, Πάβει να υφίσταται και τυπικά Η έννοια της εθνικής πολιτικής Από εδώ και μπρος Θα υπάρχουν μόνο περιφερειακές πολιτικές Με την υποστήριξη Βεβαίως της κεντρικής διοίκησης Που δεν είναι βεβαίως πλέον δημόσια mm. Λοιπόν Οι περιφερειακές πολιτικές θα στηρίζουν Σε δύο, πράγμα, σε δύο βασικά ζητήματα Το πρώτο είναι ποιοι συγκεκριμένοι Ποιοι Τομεί κλειδιά θα αναπτυχθούν σε κάθε περιφέρεια και δεύτερον με ποιες μεταρρυθμίσεις κλειδιά θα γίνουν αυτό να το κάνουμε απλά ελληνικά η περιφέρεια ας πούμε ε, νοτιού Αιγαίου παραδείγμα ναι. μπορεί να έχει ανάπτυξη του τουρισμού αλλά δεν μπορείς να έχεις εθνική πολιτική τουρισμού δηλαδή ε, κατακαιρματίζεται τώρα θες να μου μπορείς... πεις και οι αποφάσεις θα παίρνονται πέλεον από τους περιφερειάρχες, το λέει ο άνθρωπος κιόλας, yeah. λέει χάρη στον καλή λέει άνοιξε ο δρόμος. <laughs> Σωστά, <τα> <laughs> το λοιπόν, yeah. ε, Και μετά βεβαίως το δεύτερο είναι ε, ότι για παράδειγμα, παράδειγμα στην Πελοπόννησο ενδεχομένως να κριθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ότι πρέπει να προωθήσει ε, θύλακες ανάπτυξης ε, παραγωγή τροφίμων, mm -hmm. αλλά δεν μπορεί να υπάρχει. Ε, εθνική πολιτική Αγροτική πολιτική Εθνική αγροτική πολιτική εθνική. Λοιπόν Αλλά... το ενδιαφέρον εδώ είναι Ότι μάλιστα οι τομείς στους οποίους αναφέρεται Ο κύριος αυτός λέει έχω ακούσει λέει mm -hmm. Τρία πουλάκια κάθονται ε, Μιλάει για τα γνωστά Τα ανανεώσιμες πηγές Τουρισμός Και agro food Εδώ θέλει μια προσοχή Οι yeah. όροι παίζουν yeah. ρόλο yeah. Διότι yeah. εδώ δεν αναφέρεται Στα αγροτρόφιμα Όπω θα μπορούσε ναι. να, το... Να, το να το πούμε. Να το μεταφράσουμε, να το πούμε, ναι. Αλλά στην ανάπτυξη τροφίμων στα πλαίσια των agro-business. Agro-business mm. είναι μια ειδική κατηγορία πολυεθνικών εταιριών που ελέγχουν την παραγωγή και διακίνηση τροφίμου. Στον πλανήτη. Γι' αυτό κι άλλωστε έχουμε τρομακτικό επιστημικό πρόβλημα στον πλανήτη. Τρομακτικό αυτή τη στιγμή και επιδεινώνεται και μήνα με το Σωστά. μήνα. Που έχει παράγει ένα τεράστιο πρόβλημα πείνα. Ένα στου έξι στον πλανήτη σήμερα πεινάει. Πεθαίνει λιμοκτονεί mm -hmm, mm -hmm. από την πείνα. Παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο παράγονται 25% περισσότερα, περισσότερα τρόφιμα, τρόφιμα. από ό,τι χρειάζεται ο πλανήτη για να τα καταναλώσει όλα. Αν τα καταναλώ... αν όλοι καταναλώναμε αυτά που έπρεπε να καταναλώσουμε. Και πηγαίνουν στα σκουπίδια. Σκουπίδια, τελείω. Λοιπόν, για να τα ξέρουμε δηλαδή για το που πάμε αυτή η ιστορία. Το λέω αυτό και με αφορμή την Σαντορίνη. Όπω η Σαντορίνη, τι γίνεται, βεβαίω η οικονομική κρίση δεν έχει πλήξει τη Σαντορίνη όπω για παράδειγμα έχει πλήξει την Αθήνα ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι και μια πλούσια επιχείρηση τη το εξαι... λόγω του ξένου τουρισμού. Ακριβώ. Υπάρχει ε, μια ακόμη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα. Που... Ωστόσο, για παράδειγμα, ε, το λιμάνι τη Σαντορίνη mm -hmm. είναι στα λιμάνια τα οποία πάνε για ιδιωτικοποίηση. Το αεροδρόμιο τη Σαντορίνη πάει επίση για ιδιωτικοποίηση. Ο Δήμος έχει Ξεκινήσει ήδη ο, Με διάτοτε μαχισμού Ιδιωτικοποίηση Όπως επίσης ε, και άλλες υποδομές Ανάμεσα σε αυτά γίνεται Με ένας αγώνας τώρα Αυτή την επόμενη μας πληροφόρησαν Ένας αγώνας να περάσει Στη χρηματική εταιρεία του δημοσίου Η καλτέρα. Η Καλντέρα είναι ε, Ναι <σχελ>, έτσι, είναι. Γνωστή. Λοιπόν είναι στην ουσία το το, το ο γύρο περιβάλλοντα χώρους μαζί με, την, με, τη, με, το θαλάσσιο, με τη θαλάσσια περιοχή που είναι το ανεκτός κατά του του παλιού ιφεστίου της Σαντορίνη. Αυτό θέλει να περάσει την το και αγωνίζεται κόσμος να δει, να δείξει ότι τα πατροπανδαλότες περιουσίες εκεί πέρα και όλα αυτά ώστε να μην περάσει στη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου. Mm -hmm. Γιατί έχουν φαγωθεί να, να περάσει αφού. στη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου. Γιατί πολύ απλά μετά θα περάσει το Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτική Περιουσία του, του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ και θα δοθεί. Για αξιοποίηση. Για αξιοποίηση. Θα δοθεί είτε ω ειδική οικονομική ζώνη, γιατί ήδη υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να φτιάξουν δηλαδή, θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή. Προσέξτε, θαλάσσιο πάρκο όχι για την καρέτα-καρέτα και το μονάχους-μονάχους, mm -hmm. θαλάσσιο πάρκο για το, τους τουρίστες-τουρίστες. Λοιπόν, που θα βεβαίως ο βαρκάρης ή αυτός που θα πάει να ρίχνει καλαμωτή mm -hmm. στη θάλασσα θα πληρώνει ε, ειδική άδεια για να βγει στη θάλασσα. Στη θάλασσα του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό παρά να τώρα. Και βεβαίω δεν θα σταματήσουν εκεί. Ιδιωτικοποιήσιμα είναι τα μουσεία, είναι οι εφορίες, είναι ο, το ακροτήρι, το οποίο θα το, πάρουν, θα το πάρει οι για να το εκμεταλλευτεί καλύτερα. Δεν φτάνει την καταστροφή που έχουν κάνει με τα στέγαστα και τι αηδίες εκεί μέσα, που έχουν ισοπεδώσει. Με όλα αυτά, ναι. Έτσι, θα το, θα το χρησιμοποιήσω αυτό σαν επιχείρημα για να καταλάβουμε δηλαδή, που πάμε. Και ότι δεν υπάρχουν αθώσεις κινήσει στην εποχή μας. Βεβαίω. Δηλαδή, ναι, αυτή, οι αποφάσεις... Ε... Της κυβέρνησης, ε, ακόμα και αυτές που φαντάζουν πιο απλές ή πιο απλές, ξέρεις ότι εντάξει μόνο και τι έγινας, πάει στο Το, το... καλό όμως mm -hmm. ξέρει ποιο είναι. Mm -hmm. Εκεί φάνηκε η διάθεση των 23-25 φορέων mm -hmm. του νησιού. Mm -hmm. ε, μακάρι να μπει και ο Δήμος μέσα, γιατί τώρα πλέον λόγω καλή κράτη είναι ένας Δήμος του νησί. Mm -hmm. ε, και ελπίζω να μπει και ο Δήμος, γιατί οφείλει να μπει. Λοιπόν, αλλά φάνηκε η διάθεση των 23 έω 25 φορέων, πρωτοβουλίων, επιτροπών, δράσεις, αγώνα yeah. ε, και σωματεία να κάνουν ένα, ένα α, συντονιστικό δράσης, κοινής δράσης, σε όλο το νησί όπου θα λένε τι που έχουμε μπροστά μας, ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου, όλοι μαζί τι έχουμε, πρέπει, πρέπει πάση θυσία να γλιτώσει καλύτερα καλδέρα από το C Diamond σε το «Σιντάιμον» είναι το μνημείο, oh. Είμαι... μνημείο αναλγησίας, κομματισμού και τι άλλο, αυτό του παράσιτου που κυκλοφορούσε ο Υπουργό της τότε και μας λέει ότι μας πληρώνει η Εστονή σήμερα, του κύριου Κεφαλογιάννη. Αυτός ο τύπος που λέει τώρα του ταξιούχου του πληρώνει η Εστονή και η Σλοβάκη, μνημείο του είναι το «Σιντάιμον» και τα κολλητάρια του, που, που, που το βυθίσαν εξ επαιδίδες για να mm. εισπράξουν ασφάλειες, mm και ιστορίες τέτοιες και ό,τι μίσες κυκλοφόρησαν στα κομματικά ταμεία λοιπόν εκεί αγωνίζονται ακόμη για να φύγει το Συντάιμον που είναι όχι μόνο οικολογική βόμβα έτσι mm -hmm. και πολλά αλλά περισσότερα και λέτε πάμε για να έχουμε το νοσοκομείο το οποίο το φτιάξανε δώσανε 14-16 δισεκατομμύρια και το έχουν έτσι παρατημένο και για κάποιο περίεργο λόγο ο κύριος Αβραμόπουλο... Αβραμόπουλος είναι τώρα όχι <Διακοί> ε. στο εξωτερικό, που είναι κάπου, Ακόμα δεν ξέρω, υπουργό υγεία. Ναι. Ξέρω, υγεία. Λα, όλοι είναι οι ίδιοι, ρε παιδί μου, του βλέπει ντάλε κουάλα είναι όλοι. υπουργό είναι ο Λουκουρέτζο. Α, ναι, σωστά, ο Ο Ο οποίο για κάποιο περίεργο λόγο δεν παραλαμβάνει και δεν εντάσσει στο ΕΣΥ το νοσοκομείο, ενώ το δημόσιο από τον τακτικό προπολογισμό τον πλήρωσε. Όχι από κονδύλια Ευρωπαϊκή αν στο ΕΣΥ θα πρέπει έτσι και να το βάλουν σε λειτουργία. Πρόσεξε να δει το ελληνικό δημόσιο τι κάνει και μετά σου ζητάει και τα ρέστα από πάνω. Σου φτιάχνει το, το νοσοκομείο ε, το, πανδο, το, συγγνώμη, το, το γεμίζει μηχανήματα γιατί ξέρεις ο, ο Φιλαράκος ο προμηθευτής πρέπει να πάρει και αυτό τη μίζα του γιατί για να πάρει και ο υπουργό τη δική του Μιζάρα και το κομματικό γράφει και το κομματικό ταμείο και μετά τα φύγουν έτσι και σαπίζουν. Δεν διορίζουμε γιατρού, ούτε νοσηλευτικό προσωπικό που του έχει τεράστιο χρόνο. Αν έχουμε εξοπλισμό κάπου εκεί, ah, όταν θα έχουμε γιατρού, πετάμε το κτίριο, κυριολεκτικά πετάμε 14-16 εκατομμύρια που στήχησε το, το νοσοκομείο, θα πετάμε σκου, στα σκουπίδια και δεν το εντάσσουμε στο, στο ΕΣΥ που σημαίνει επάνδρωση. Σημαίνει νοσηλευτικό προσωπικό, σημαίνει ανήκει και δεν λειτουργεί. Σημαίνει αιτήσιο προπολογισμό, πρακτικό προπολογισμό για να λειτουργεί το νοσοκομείο. Mm. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, κατα... και έτσι οι κάτοικοι έχουν αυτό που διαπίστωσα, δηλαδή να ενωθούν όλοι μαζί, γιατί αυτό το μήνυμα, που τουλάχιστον εγώ μετέφερα και να νησί. Ρε παιδιά, όλοι μαζί, όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα το ξεπεράσουμε. Θα σου αυτό πω πάει. κάνει εντύπωση τώρα στη Σαντορίνη, έτσι, μια και τ' όφερα κουβέντα και φτάσαμε στη Σαντορίνη, που ήσουν το Σάββατο και είχες μια ομιλία εκεί. Επειδή όπως ανέφερες είναι ένα πλούσιο νησί, δηλαδή και οι κατοικοί του είναι άνθρωποι που λογικά δεν έχουν ακριβώς τα προβλήματα ξέρεις, της ανεργίας, της... Όχι, δηλαδή, δεν είναι, δεν, ναι, δε είναι έντονα ναι, τα έτσι, Δεν έχουν έντονα εσύ. προβλήματα. Ε, έχουν καθίσει βέβαια στους τζίρου τους ναι, α, α, ωστόσο, αλλά δεν όμως, είναι στην κατάσταση δεν που ότι βρεθεί... αντιμετωπίζουν... ναι. αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζει η Αθήνα ή τα Μεγάλα Αστικά Κέντερα ναι. και ούτω καθεξής ε, πώς είναι εκεί η αντιμετώπιση δηλαδή, όταν πηγαίνεις εσύ έχεις ένα κοινό εκεί το το οποίο σε παρακολουθεί και συμμετέχει Πώς το βλέπεις δηλαδή, ως προς, ως προς τα οικονομικά... Νομίζω ως προς ότι αυτό προς το που θέμα... έθεξε τον κόσμο, που μάλλον την ακούμπησε την, την ευαίσθητη χορδή του, ναι. είναι το σύστημα της έλλειψης αξιοπρέπεια. Ναι. Δηλαδή, σε θεωρούν εξορισμού ως αναξιοπρεπή. Δηλαδή, η πολιτική και η οικονομική κάστα που διαφεδεύει αυτόν τον το, το τόπο και που έχει στα χέρια της το κράτος και το λειτουργεί με τον τρόπο που το λειτουργεί σε αντιμετωπίζει ως εξορισμού αναξιοπρεπή, λαμόγιο και διεφθαρμένο κατ' εικόνα και ομοίωση δική τη. Ναι. Και αυτό το πράγμα τον εκνευρίζει τον, τον, τον, το μέσο, τον μέσο Έλληνα. Ναι. Και καλά κάνει και τον εκνευρίζει γιατί δεν υπήρξε ποτέ ούτε αναξιοπρεπής έστω και αν τη στέρισαν την αξιοπρέπεια. Σωστά. Έτσι. Ούτε λαμόγιο δούλευε από το πέμπιο το βράδυ και εκεί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποια περιουσία αλλά σκοτώθηκαν στη δουλειά, δεν είναι αστεία. Λίγοι είναι που μέσα και με τα έξω Έχει, και με και τη την ιστορία της Αντορίνης πριν από κάποιες δεκαετίες. Που δεν είχε ούτε δρόμο, δηλαδή ξέρω, πολύ δύσκολε οι συνθήκε. Θέλω να σου πω ότι αυτό ο κόσμο, εντάξει με τη δουλειά του έκανα, Τυριαν, ναι. οι ίδιοι βεβαίω υπάρχουν πάντα τα γνωστά λαμόγια, δικτυωμένοι και τα. Και στον παράδεισο Το απλό κόσμο. Το λαμόγιο. Ναι, αλλά ο απλό κόσμο δεν είναι και αυτό το πράγμα είναι που του θίγει. Δηλαδή δεν μπορεί ρε παιδί μου, φάτσα φόρα, κατάφατσα, να λε τέτοια ψέματα. Άρα, ξεκινάμε από μια εθνική αξιοπρέπεια. Ακριβώ. Αυτό, αυτό είναι το πρώτο που. Αυτό που μου είπε ένα κύριο, ο οποίο ήρθε, συναντήθηκαμε και την επόμενη μέρα το πρωί, α πούμε, σε μια συνάντηση ανθρώπων που ναι. μοιάζονται περισσότερο για, το, για τον τόπο του και έπιασαν το, έπιασε το μήνυμα τη ενότητα. Mm -hmm. Ανεξάρτητα το αν είναι πάμε, δεν είναι πάμε, ναι. είναι. Μασιά, δεν έχει άλλοι... σημασία. Δεν παίρνει καμία σημασία ναι. αυτό. Ναι. Λοιπόν, και ζητώντα μου λέει, κοίταξε κάτι, γίνεται. Εδώ, εδώ ο τόπο. Αυτό το νησί ήταν αυτάρκες Πριν έρθει ο το τουρισμός Από εδώ ζούσαμε Από αυτό τον τόπο ζούσαμε Είχαμε τα πάντα, από τεχνητροφία Τα πάντα, δεν ξέραμε τι σημαίνει φέρνα απ' έξω Λοιπόν, με τον τουρισμό βεβαίω Είχες τα καλά Με την εννοιά της κάποια χρήματα περιουσία και τα λοιπά Και μετά τα χωράφια σε οικόπεδα Με το, το τραγέλαφο Στην ουσία ένα νησί ολόκληρο Να είναι μια, ένα, μια πόλη είναι αυτό το τραγικό ε, δεν υπάρχει διαχωρισμός λες τώρα από, εδώ, πάω το, το, από το ημεροβίγλι στο φυροστεφάνι φύρο, και από εκεί στα φυρά ταυτοπροσωπεία είναι όλα έχουν ενωθεί παντού ας πούμε, έχουν οικοδομηθεί τα πάντα ναι. και όλα αυτά με τη λογική του κράτους σε εξωθώ να κάνεις την αυθαιρεσία για να σε έχω εχμάλωτο μετά και να στα πάρω γιατί ήρθε η ώρα να στα πάρω και να στα πάρω όχι βεβαίω γιατί θα έχω δημοσιονομικό αποτέλεσμα και θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά γιατί τα έχω κάνει μίτσι κότσι, τάτσι μίτσι κότσι με του ξένου τοκογλύφου και τα μεγάλα αρπακτικά τη διεθνή αγορά, μου λένε, λένε επειδή μου τελείωνε τώρα με την μικροδιοκτησία στην Ελλάδα, πάτα τώρα όλα αυτά τα πράγματα, είναι δυνατό τώρα να μου. Να παίζουμε τώρα ακόμα. Ναι. Πώ το λένε, εκεί που καθόμουν, εκεί που με φιλοξενούσαν, θα mm -hmm. θαυμάσιο μικρό ξενοδοχείο. Σε υπόσκαφα στο ημεροβίλη με mm. μια θαυμάσια θέα. Και για, δηλαδή και σκέφτομαι πώ θα σκέφτονται αυτοί που ετοιμάζονται να τα αρπάξουν όλα. Δηλαδή από πού και ω πού μια οικογένεια θα μπορεί να έχει αντίο πράγμα, πράγμα και να ζει πολύ καλά από αυτό. Και να είναι Και να είναι και να μην νοιάζεται και όλα το αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Γιατί, γιατί, δηλαδή, τι, δηλαδή η θαγενή πρέπει να αλλάξει η διοκτησία το. Το λέω ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική και εκεί πάμε. Πε, ε, πριν πάμε σε δελτή ειδήσων, έχεις χρόνο, θέλω να απαντήσει γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Επειδή είπαμε πριν, για να, γιατί μετά θα πάμε σε άλλο θέμα, ε, για την τυλοποίηση καταθέσεων. Mm -hmm. Και κάποιοι ίσως δεν τα ακούσαν από την αρχή, τα λοιπά. Ε, έχουν την εξή απορία. Ε, εμένα σου λέει που έχω μια κατάθεση στην τράπεζα γιατί με αφορά την τυλοποίηση. Ναι. Οπότε η τη τη είναι μορφή δέσμευση τη κατάθεση. Είναι δέσμευση κατάθεση. Τι πουλάνε, πουλάνε την προσδοκία σου από την κατάθεση. Εάν λοιπόν εσύ mm -hmm. να αποσύρει την κατάθεσή σου ναι. ή να το κλείσει το λογαριασμό, ναι. δεν θα είναι εύκολο να το κάνει αυτό έω αδύνατο. Τέτοια παραδείγματα είχ, είχαμε. Δηλαδή ήταν δύσκολο οι άνθρωποι παλαιότερα σε αυτά τα Τώρα, χρόνια θα που είχε να πάρει την Τράπεζα σε λίγο καιρό ναι. και θα σου πει ότι για την προστασία του τραπεζικού συστήματο, α πούμε, ναι. δεν μπορεί να κλείσει λογαριασμού παρά με ειδική άδεια, με διαδικασίε, ιστορίε και όλα αυτά πράγματα. Ότι θα χρειάσει μια σειρά από χαρτιά δικαιολογητικά ναι, ναι. για να Εδώ το κάνουμε Εδώ θα πράσω. μας θα το συζητάμε Από πίσω τι κρύβεται Κρύβεται η τιτλοποίηση Πουλάνε τις καταθέσεις σε ξένους Παίνουν, δηλαδή, εγώ, λέει, εγώ Είστε. έχω μια κατάθεση Αξίας 10.000 Δώσ' μου 2.000 και κατάθεση είναι δική σου Αυτό λέει ο τραπεζίτης Σου μεταφέρω λοιπόν την κατάθεση Με ένα τίτλο, με ένα ομόλογο ε, ή ναι. ένα παράγωγο Σου το δίνω το δικαίωμα, δικαίωμα πάνω στην κατάθεση Μάλιστα. Άρα κερδοσκοπό, δηλαδή όχι απλά κερδοσκοπό, ε, παρανομό. Κοίταξε να δει κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ κάθε, καταθέτω σε σένα. Κάθε τυπλοποίηση. Υπογράφω ένα συμβόλαιο με σένα όταν καταφέρατε κάτι τέτοιο. Κάθε τυπλοποίηση, είτε δανείου, είτε υπέγκεια. Δανείο, είτε υπέγγιες, α, α, είτε, εγγυ... mm. είτε εμπράγματων των εγγυήσων, Να. είτε καταθέσεων, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι ακραία μορφή κερδοσκοπία. Και ω τέτοια οφείλει να απαγορεύεται. Συνταγματικά αντιβαίνει σε βασικές αρχές του τάγματος. Ωστόσο υπάρχει νόμος από το 2006 που το επιτρέπει αυτό. Αλογοσκούφης επιτρέπει στην κερδοσκοπία. Επιτρέπει δηλαδή, την δηλοποίηση τη τράπεζα μάλιστα νόμιμη. και μάλιστα την κάνει νόμιμη και μάλιστα επιτρέπει να, να το κάνει και χωρίς ενημέρωση του ε, καθήλιν ε, αρμόδιου. Δηλαδή, του ξενοδόχου, ναι. δηλαδή αυτό που το ανήκει ναι, ή που είναι ο ή δηλαδή, που πριν. το ανήκει τρα... Ότι εγώ έχω μια σύμβαση με σένα. Σα έρχομαι και καταθέτω τα χρήματά μου. Δεν τα πάω κάπου αλλού. Άρα εσύ δεν πρέπει να με ενημερώσει ότι αυτά τα χρήματά μου πλέον δεν είναι καταθετημένα σε σένα. Γιατί σε τι έχω ενημερώσει μέχρι τώρα. Μα, σε τίποτα. Απλά λέω ότι πάμε και σε άλλε χώρε. Του δίνει ο νόμο το δικαίωμα αυτό. Του δίνει ο νόμο το δικαίωμα Και έρχεται ο νόμο και του λέει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μετά. Ακριβώ. Ό,τι Αυτό είναι ο νόμο Αλογοσκούφη 2006. Mm -hmm. Το σκουφί του αλόγου. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό είναι. Γιατί? Για να μπορέσει να ευνοήσει του τραπεζίτες και κυρίω τα μεγάλα χρηματιστικά συμφέροντα με τα οποία συνδέονται και οι παλιοί υπουργοί οικονομικών mm -hmm. και πρωθυπουργοί και κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Mm -hmm. Γιατί κερδοσκοπούσαν σε βάρο. Από την εποχή του χρηματιστηρίου έχει γίνει αυτή η ιστορία. Δεν είναι τυχαίο. Αν ψάξετε να δείτε από πού προέρχονται οι υπουργοί οικονομικών και οι υφυπουργοί όπω και οι σύμβουλοι του από την εποχή του χρηματιστηρίου και μετά. Θα δείτε ότι όλοι εμπλέκονται με χρηματιστηριακές εταιρείε, με τραπεζικέ, με, με επενδυτικά κεφάλαια που παίζουν στα χρηματιστηρία, όπως για παράδειγμα η Fidelity. Ναι. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι και ο σαμαρά βρήκε τους συμβουλούς του από τη Fidelity. Λοιπόν, Βεβαίω, αυτό, αυτό είναι το τελευταίο σύμπτωμα. Όλοι προέρχονται από αυτήν την ιστορία και ο λόγος είναι απλός. Γιατί σχεδιαζόταν η λαϊλασία της χώρας. Εδώ και χρόνια. Απλά πριν έρθει η χρεοκοπία, το κάνανε λαου-λαου λάου και σιγά-σιγά. Mm -hmm. Εντάξει. Τώρα όμω με τη χρεοκοπία και την κατάρρευση, έχουν επιταχύνει τι διαδικασίε. Να τα πάρουμε όλα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Ή τώρα βιάζονται γιατί βλέπουν το τέλο. Ακριβώ αυτό, αυτό. Το είναι. Ξέρουν ότι είναι αναπόφευκτο, είναι αυτό που είπαμε πριν, πήρανε το ρευστό, πάμε στην ακίνη. Δηλαδή πρέπει mm -hmm. να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερα γι και γι' υπάρχει και η πίεση. μια και ε, ε, αναφέρουμε τώρα με την ανακοίνωση που για τι. Ε, για του πληστηριασμού ναι. και επειδή ξέρουν ότι εκεί θα αντιμετωπίσουν τον Έλληνα και ενδεχομένω και με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του, γι' αυτό ξεκινάνε από τα πολύ μεγάλα, από ορισμένα πολύ ακριβά κίνητα για να δείξουν έτσι και μια ταξικού τύπου ας πούμε, αντιπαράθεση. Ναι, πλούσιοι ναι, ναι. οι εγώ είμαι που... ενάντια σε οποιαδήποτε πληστηριασμό, διότι κανένα από αυτού του πληστηριασμού δεν θα πάει υπέρ του ελληνικού δημοσίου, mm -hmm. του πραγματικού ελληνικού δημοσίου, ναι. όχι του εικονικού, του πραγματικού, δηλαδή υπέρ ελληνικού λαού. Γιατί είναι βεβαίω αυτό που οφείλει και έχει πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, πρέπει να πληρώσει. Αλλά αφού απελευθερώσουμε το κράτο μα, αφού το, ο κρατικό κορβανά πηγαίνει για ανάγκη στην Ελλάδα. Αλλά αυτά τα χρήματα να γυρίζουν πίσω σε εμά. Α, μπράβο. Αυτό Γιατί αυτή τη, στιγμή, για αυτή, αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτο δουλεύει για το σώρο που έχει επενδύσει τρελά λεφτά στην Ελλάδα στην, για την κερδοσκοπία κινήτων και μέχρι στιγμή δεν έχει πλασαριστεί όπω θα πρέπει, mm -hmm. και έτσι το κράτο έχει αναλάβει να του ανοίξει την αγορά για να πλασαριστεί όπω πρέπει. Και ταυτόχρονα για του το δεν δουλεύει για να μπορέσει στοιχείοδος, ακόμη και με τον τρόπο που ξέραμε παλιά. Γι' αυτό και με ενάντια, προσωπικά με ενάντια σε όλους τους πληστριασμούς. Και αυτό το πράγμα ε, υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμετάσχει στη συλλογική αγωγή που ξεκινήσει το, το ΕΠΑΜ, ΕΠΑ, όπου ακυρώνει την ίδια την έννοια της φορολογική επιβάρυνση. Τα, τα εκαθαριστικά. Ω. Και να πούμε ότι ήδη και ξεκινήσει πλέον η αγωγή. Έχει... Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και κινείται η αγωγή πλέον. Έχουμε για πάνω από χίλια συμμετοχέ να το ανακοινώσουμε σε... και σε... Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα μπορούσουμε να δώσουμε όλα τα στοιχεία έτσι, και να μιλήσουμε και, και με του δικηγόρου. Τώρα τη εβδομάδα, από ό,τι ξέρω από το νομικό τμήμα. Και να μιλήσουμε ε, και με του δικαιώματο. Θα έχει κινηθεί η διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεν σταματάμε εκεί όμω, οι συμμετοχή στι αγωγέ και θα mm -hmm. συνεχίζονται. Ο στόχος μα είναι να φτάσουμε ένα εκατομμύριο οι mm -hmm. συμμετέχοντε για να του δείξουμε και. τι είναι σημαίνει είναι πόσα πήγαινε χωράει ο Σάκου. Και, και άλλη παρτίδα. στε να, να μη φρενάρουμε μη. το κύμα πληστηριασμών που έρχεται, που έρχεται και από την εφορία και βεβαίω ετοιμάζουμε και μια αντίστοιχη κίνηση για τις τράπεζε που θα μπλοκάρει mm -hmm. τι τράπεζε και την προσπάθεια πληστηριασμού. Γιατί προσέξτε, το αποφασίσανε. Θα άρουν την απαγόρευση πληστηριασμών για πρώτη κατοικία. Ναι νομίζω ότι είναι πλέον ε, μέσα στο παιχνίδι είναι για Α όλων, μπράβο να... λοιπόν δυμάμαι. έχουν πάρει την απόφαση αυτή με βάση την, το... Μην παίζουμε με τι λέξει. Άλλωστε, γι' αυτό πάει να πει η βαβαρική μπύρα ο κ. είναι το... Να, να του πει ότι είναι παιδιά θα σα φέρει εκεί. Όχι μόνο να, να το να τον μπλοκάρουμε αυτό το πράγμα, το μπλοκάρουμε συνολικά. Όχι μόνο του πλησιασμού, αλλά και, τους... και τις παράνομες οφειλέ. Να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε αναλυτικά για αυτό το θέμα και με του δικηγόρου του ΕΠΑΜ θα μιλήσουμε ζωντανά εδώ για να ενημερωθούν οι ακροατέ μα. Θα κάνουμε ένα διέλυμα να πάμε σε βελτίωση ειδήσεων. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για τα πέντε βιβλία που δίνουμε του Δημήτρη Καζάκη Ελληνική Πομπία, εκδόσεις Ποτίκη ε, Στέλνετε μήνυμα, γράφετε επαμ, κενό, τη λέξη βιβλίο και το όνομά σα βέβαια αν θέλετε έτσι και το αποστολής το 344. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και σε λίγο η εκπομπή ΑΕ πάει μαζί σας Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Α, για 25 λεπτά ακόμα μαζί, έστω τις και μισή. Πέρασε σήμερα η εκπομπή, δεν ξέρω, φάνηκε πολύ γρήγορα ότι πέρασε. Ο ε... κύριο Βενιζέλος μας έμαθα καινούργια μαθηματικά. Νάτο. Να ναι. <laughs> καινούργια μαθηματικά. Ξέρει μαθηματικά. Διότι ως υπουργός δεν κατάλαβα να ξέρει. Να γνωρίζει μαθηματικά. Ο... Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κύριο Βενιζέλος. Εντάξει, συγγνώμη σε αυτό τώρα, ναι. Πάω πάσο Ήταν αυτό Προς που είπα. ναι. Ε, τι σου, τι, έτσι, τι έτσι, τί έτσι. εννοείς Λοιπόν, θυμάσαι εκείνο το Μητσοτάκιο 1 συν 1 κάνουν 0 Σε το πισαγόριο ναι. <laughs> Λοιπόν, έχουμε και το Βενιζέλιο ε, ε, Το που... οποίο λέει ναι. Πρωτογενές πλειώνασμα Συνθετικός αριθμό ανάπτυξη Ίσον βιώσιμο χρέος oh, Η, Εγώ θα το του δώσω μια άλλη, άλλη ε, Εξίζωση την οποία έτσι να το σκεφτεί ας πούμε λιγάκι περισσότερο και θα μας απαντήσει ναι. ε, στο επόμε... Όταν επόμενο... Όταν γυρίζει επόμενο, από την Αμερική. Ναι. Ελάφι, πρώτα, συντράγος, και... ίσως πραγέλαφος. <laughs> Λέω να το ψάξει λιγάκι το θέμα και ναι, να μας απαντήσει βελόντος. Διότι είναι και ο εγγυητής του πολιτεύματος. Ε, Δεν ξέρω το ξέρετε. Α, αυτό το ξέρω, ήταν ναι. μια φοβερή διότι ανακοίνωση. Διότι ο εγγυητής του πολιτεύματος είναι όπως λέμε ας πούμε ακρογωνίος λίθος. Έχει και, έχει και τον όγκο. Έχει και τον όγκο. Να αποτελεί. Κάτι πρέπει να αποτελεί. Γιατί όπως τους, ε, βλέπεις το κόμμα πάει τελείωσε. Δεν, δεν υπάρχει. <laughs> ένας ένας φεύγει. Δεν, δεν υπάρχει. Δεν το καλάβει. Εντάξει. Αυτός έχει την αυταπάτη ότι έχει ψηφοφόρου. Ε, ότι έχει κόμμα, έχει βάρος. Τους μόνο ναι. ψηφοφόρους που έχει είναι αυτό που, αυτός που θα του θα το επιτρέψει και που θα τους κατογράψει singular. Ανεξαρτήτως βεβαίως αν θα ψηφίσουν και πάλι. Αν ή θα ό, υπάρχουν στην πραγματικότητα ή όχι. Ξέρετε πως έγινε Λοιπόν. λοιπόν, να σου πω τώρα Το καλό, το καλό, το αφήσαμε για το τέλος Μεράβαμε ε, διάφορα μηνύματα Εμείς το ε, μηνύμα, στο μυαλά μα. Ε, ε. Τα το λέγαμε, είναι ποτέ δυνατό να μην το σχολιάσουμε Σας Γι' αυτό βάλαμε και αυτό το τραγούδι Για να δείτε ότι έχετε τη δύναμη Λοιπόν, ε, πόσες φορές είπαμε Από αυτή την εκπομπή Το είπες εσύ και το στηρίζει. Ότι πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σηκωθούν να φύγουν από τη Βουλή Δεν μπορεί να είναι εκεί ας πούμε ε, να περάσουν τα μέτρα και να πάνε ως ε, να Βεβαίως. παίξουν το, θε, ξέρεις, ε, το ρόλο τους ε, Δηλώσαμε τη διαφωνία μας, δεν το ψηφίζουμε και όλα ωραία και καλά παιδιά πάμε τώρα στα σπίτια μας Σωστό. Λοιπόν, εσύ το έχεις δηλώσει πολύ πριν mm -hmm. ε, ότι Το είχα πει και θα έχει το θέμα Ναι από το Φλεβάριο του 2012 Μάλλον το φώναζα και εγώ όπως και όλοι οι υπόλοιποι στην πλατεία Από, το, από νωρίς το καλοκαίρι Ακριβώς Αλλά ποιος ασχολείται με την πλατεία Λοιπόν το είπαμε επίσημη δήλωση που έκανε έσυση στις 13 Φεβρουαρίου 2012 Από τότε κατηγορήθηκα ότι είμαι πραξικοποιηματή ασχουδικός και κάτι άλλα πράγματα Αγκατανόμαστα Τώρα βέβαια δεν τολμάει κανένας από δάφτους Που το πάντοτε τότε να τολμήσει να κάνει έστω και ανοίξει γιατί τότε βεβαίως και ο ριζοσπάστης με ανώνυμο άφρο και είπε ότι είμαι προβοκάτορας που προσπαθώ να σπρώξω το κουκουέ σε απενενεννοημένες ενέργειες γιατί mm -hmm. είχα κάνει αυτή τη δήλωση. Ναι. Παρακείτε ρε παιδιά και ελάτε με τον κόσμο. Ένα εκατομμύριο κόσμος είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Ελάτε μαζί και θα δείτε για πότε λύνε το θέμα. Και βεβαίως ε, η Αυγή μου είχε αφιερώσει μια ολοσέλιδη, ε, ένα ολοσέλιδο άφρο κάποιο άσχετου δεν ξέρω Δεν το ξέρω τον άνθρωπο Αλλά τουλάχιστον είχε βάλει Είχε τολμήσει και είχε βάλει την Τη υπογραφή του, του. Και με, με ούτε λίγο ούτε πολύ Με έλεγε πράκτωτα της Χούντας Λοιπόν ποια σκούδας του 75 του... Ναι ναι ότι ήθελα 60... 60... να γίνει και Χούντα στη χώρα καλά. Λοιπόν Τώρα ξανάρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και τώρα πλέον το όλος θέμα ο κόσμος είναι τώρα ο, ότι τώρα... Ότι όλος ο κόσμος στο κοβεντιάς στο κοβεντιάς... Το ζήτημα είναι ότι το αφουγκράζεται... Ότι μπαίνει πλέον στην πολιτική ατζέντα με την πρόταση αυτή που έκανε ο κύριο Καμένος Ναι, ο κύριο Καμένος άκουσε ή μάλλον εισέπραξε την πίεση που Αφήλος. δέχεται και το δικό του κόμμα αλλά και το σύνολο των πολιτικών κομμάτων uh -huh. τι κάνετε σε αυτό το κοινοβούλιο με ύψηλον. Ναι. Τι δουλειά έχετε σε εκεί. Αυτό το πράγμα το, το το ρωτάνε συνέχεια. Και το ξέρω και το έχει υποστεί και θα το, υπο, και θα το υποστεί ακόμη περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και έτσι τι έκανε. Έκανε μια πρόταση. Και λέει παιδιά πάμε. Ναι. Αντι. Βέβαια η συνταγματική στήριξη της που λέει με 60 βουλευτές και λόγω, δεν το πιάνω εγώ, δεν το συζητάω. Είναι, είναι αστείο πράγμα. Ναι. Γιατί, και, γιατί το πρόβλημα δεν είναι η συνταγματική ερμηνεία. Σε παράδειγμα, ξεκαθάρισε το γιατί ξέσα από το πρωί και όλε αυτές τις μέρες το, το σύστημα για να στηρίξει την, τη θέση του, βγάζει τους συνταγματολόγους. <Κι <Κι <Κι ναι, ναι, τους Οι οποίοι συνταγματολόγοι ακριβώς λένε ότι είναι μια τρύπα στο νερό και τι θα κάνει, μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, ξαναλέμε. Λοιπόν, αλλά να το πιάσουμε λίγο, ένα-ένα. Παρετούμε από το κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι του στερό οποιαδήποτε νομιμοποίηση στον τρόπο που ασκείται και εφαρμόζεται η πολιτική mm -hmm. και στερώ την νομιμοποίηση όχι απλά από το σύμπλεγμα δυνάμεων που κυβερνά αλλά πρώτα και κυρία από, από τους ξένους που έχουν επιβάλει τη συγκεκριμένη πολιτική και αυτό τους πονάει τους πονάει πολύ γιατί θα σου πει ένα απλό πολίτη, Βρε Δημήτρη, τους πονάει. Αφού θα τις πάρουν σου πίνει οι 300 μέσα, mm -hmm. είτε οι 170 πόσοι είναι, τέλο πάντων, οι δικοί του, ε, αυτοί θα τα περάσουν τα μέτρα. Μα λέμε, μα λέμε ότι δεν είναι παρετή από τη Βουλή για να σου. Παρετή από τη Βουλή mm -hmm. για να κατέβει τον κόσμο, να οργανώσει τον κόσμο, να τον καλέσει σε γενικευμένη κινητοποίηση. Mm -hmm. Σε γενική πολιτική απεργία. Αυτό το γενική πολιτική απεργία δεν είναι αυτό το, οι, οι κραδιές φωτόπουλου. Στη Γενόπολη ούτε πάμε μια μέρα κινητοποίηση και μεταφύγαμε έτσι μπράβο. Λοιπόν το θέμα είναι: εγώ θα ήθελα να ακούσω από το Άν ήταν παγωνιστής και παλικάρι ναι. και δεν τα έκανε για το Θεαθήνα αυτό το ναι. πράγμα. Με συγχωρείτε για τη σκληρή γλώσσα αλλά βρισκόμαστε σε, σε μια κατάσταση όπου τώρα δεν παίζουμε. Ναι. Δεν παίζουμε όταν είμαστε δημόσια κόσμου. πρόσωπα και βγάζουμε πυρήνους λόγους ή ούτε καν εάν θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε παλικάριε πραγματικά τότε ζητάσαμε την να καταλάβει τη ΔΕΗ. Mm -hmm. Ζητάς να οργανωθεί ο λαό, ο κόσμο και με την υποστήριξη τη κοινωνία να πάρει στα χέρια του ιδεοί. Αυτό αποτρέπει την ιδιωτικοποίησή τη και ταυτόχρονα μπορεί να επιβάλλει πολιτική, καλύτερη πολιτική για το ηλεκτρικό ρεύμα. Τι σημαίνει καταλαμβάνω, σημαίνει τέρμα το χαράτσι. Σημαίνει σταματάω τι αυξήσει ε, σε, σε, σε τιμέ. Σημαίνει στέλνω στον αγύριστο τη διοίκηση που μου διορίζουν μόνο και μόνο για να μου διαλύσουν τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Σημαίνει ότι οργανώνω, επαναδιοργανώνω τους το, ο, το συνολικό σύμπλεγμα mm -hmm. που αφορά την, την ηλεκτρική ενέργεια και, και σημαίνει τέλος ότι υπερασπίζομαι το δημόσιο χαρακτήρα τη επιχείρηση. Γιατί οφείλει να είναι δημόσιο στο χαρακτήρα της επιχείρησης. Είναι στρατηγική σημασία μονοπώλιο. Αλλήμωνα αν δεν έχει δημόσιο χαρακτήρα. Αλλιώς είναι σαν το παραχώρηση σε ιδιότητα για να σε εκβιάζει. Από τον πρώτη του βράδυ. Ό,τι έγινε με την έρνον στις ΗΠΑ και μιλάμε ότι βίαζε τις ΟΠΑ δεν έχετε τώρα το, το κουτούκι του Παρασκευά λοιπόν αυτό το πράγμα είναι πολύ βασικό εγώ θα ήθελα αυτό να ακούσω όχι με 48 ώρες για να την ο Κοσμάκης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή για το Θεαθήνε καταλαμβάνω το Αφαντάσαι ένα εδώ, κτίριο Απαντάσαι εδώ και σε μια φίλη που λέει ότι μήπως βε παιδί μου ε, αυτό που κάνει η ΔΕΗ να εξαγγέλει απεργίες και με τις ΔΟΗ που σήμερα και αύριο είναι κλειστέ οδηγούμαστε έτσι σε μια γενική απεργία δεν είναι έτσι όχι. όμως έτσι. η δεν γενική πολιτική έτσι. απεργία είναι ακριβώς το ανάποδο παίρνω τη ζωή μου στα χέρια μου που σημαίνει τι αυτό που συζητάει πολύ έντονα και με τους και με τους ανθρώπους κάτω στη Σαντορίνη πάρ το νησί στα χέρια σου mm. αυτό σημαίνει αυτό. όχι το νεκρόνο με την έννοια ότι δουλεύει τίποτα το παίρνω στα χέρια μου και δεν αποδίδω τίποτα στο κράτος τίποτα Μέχρι ότου να φύγει αυτή η συμμορία που το έχει καταλάβει, αναλαμβάνουν τη διαχείριση. Ή να καταρρεύσει Είναι συμμορία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια διοίκηση, οι δημοσιοί υπάλληλοι παίρνουν τη δημόσια δίκη στα χέρια του. Και οφείλουν να το κάνουν. Διότι προσέξτε να δείτε, οι δημοσιοί υπάλληλοι, εγώ θα τους κάνω από το λέω, ορκίζονται στο Σύνταγμα και στου νόμου του κράτου για να φυλάδουν το δημόσιο συμφέρον. Mm. Όχι να υπακούν στον πολιτικό προϊστάμενο. Mm. Έχουν καθήκον mm -hmm. να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή. Όλη η ζωτική αρμή του ελληνικού, ελληνικού κράτου και στη διοίκηση και παντού ελέγχονται άμεσα, έχουν περάσει τα χέρια Γερμανών επιτρόπων, κυδεμόνων, Ολλανδών, Γάλλων κτλ. Ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο, ο εργαζόμενο στη δημόσια διοίκηση που σέβεται τον εαυτό του και το λειτουργήμά του και έτσι θα αποκαταστήσει και την εικόνα το πέρασε στην κοινωνία. Mm -hmm. Έτσι γιατί έχει τρωθεί. Σκοπίμω έχει τρωθεί. Και χωρί τώρα μεταξύ μα μιλάμε και χωρί ε, πώ να το πούμε και με βάση. Δηλαδή υπάρχει όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και βορτιά. Φωτιά. Δεν, οφ... Δεν φταίει ο δημόσιο πάνω αυτό το πράγμα. Είναι το σύστημα ολόκληρο έτσι. Πελατειακό και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά για να μπορέσει να αποκαταστήσει και τη σχέση του με την κοινωνία και ταυτόχρονα να περασπιστεί τη δουλειά του μαζί με το δημόσιο χαρακτήρα και το λειτουργήμά του οφείλει να πάρει στα χέρια του τη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή. Κατάληψη υπουργείων, κατάληψη γενικού του κράτου, κατάληψη των ζωτικών τομέων. Να τα πάρουμε στα χέρια. Αυτό σημαίνει γενική και για, Κάτσε γιατί ξεφύγαμε, επειδή μας πάει η συζήτηση ε, στην πρόταση αυτή. Λοιπόν, ο κ. Καμένος, που καμένος λέει: Όχι, είναι πλέον επίσημα ενώ ναι, από ναι, ένα βέβαια, κόμμα τη Βουλή. Ο κ. Καμένος τη λέει. Ο καμένος λέει. Παρε, παρετήσου ΣΥΡΙΖΑ να παρετηθώ και εγώ. Μακάρι Μα να παρετηθεί και το κουκουέ. Ναι, ναι λοιπόν, και Μάλιστα, να πάμε σε εκλογέ. Εγώ άκουσα και κάτι άλλο. Mm. Άκουσα σήμερα τον κύριο Μαριά που είχε βγει αυτή την πρόταση και είπε ότι μπορεί. Αυτή η κίνηση να δημιουργήσει ε, και πλήγμα και στα κόμματα που γνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν βουλευτέ οι οποίοι μπορεί να θέλουν να αναξαρτοποιηθούν, Με βλέπουν. Ναι. Οπότε ναι. βλέποντα μια τέτοια κίνηση, να έρθουν και αυτοί μαζί μα. Αυτό και να δημιουργηθεί είναι ένα σίγουρο τέτοιο. ότι μια τέτοια κίνηση θα απαξιώσει τελείω το κυρίαρχο κομματικό σύστημα. Mm -hmm. Θα διαλυθεί. Mm -hmm. Και η Νέα Δημοκρατία θα διαλυθεί και η Ρημάδ και mm -hmm. το Πασόλ. Ε, από ό,τι βλέπω όμω, ΣΥΡΙΖΑ. Ε, έτσι βιάστηκε λοιπόν, να απορρίψει το, το πρώτο ζήτημα είναι καταρχήν να αλληλήσω τον κύριο Καμένο ο κύριος, ο κύριος Καμένος χρησιμοποιεί μια επιχειρηματολογία με τη συντάγμα, συνταγματική η οποία όντως δεν έχει καμία α, πραγματική αξία για το συντάγμα Μα. δεν γίνονται με 60 βουλευτές πάμε σε εκλογές ή τίποτα από αυτά αλλά ο στόχος παρέτησης δεν είναι να πάμε σε εκλογές για να, πάνε, να, να μας εκλέξει η νέα κυβέρνηση singular και ο κ. Περδιτέρης, ο Αλαφούζο, ο Μπόμπολα κλπ. Mm -hmm. Δεν πάμε εκεί. Ναι. Ή πάμε σε παρέτηση να απονομοποιήσουμε ένα απόλυτα διεφθαρμένο καθεστώ με κοινοβουλευτικό προσωπείο έτσι για να επανεκινηθεί η δημοκρατία, η πολιτική διαδικασία στην Ελλάδα στη βάση τη δημοκρατία. Και αυτό τι σημαίνει. Ο στόχο μα είναι να βαθύνει η πολιτική κρίση σε τέτοιο βαθμό ώστε πλέον να είναι ανίκανη να κυβερνήσει η Τριανδρία ή η πενταδρια ή οτιδήποτε με τι ξένε πλάτε. Αυτός είναι ο στόχος Μάλιστα. Δεν είναι ο στόχος να πάμε σε εκλογές μια από τα ίδια Ακριβώς. Γιατί να το πούμε σε, ένα, σε, σε οποιοδήποτε κράτη μας Που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε Καμένο ναι. Ψήφισε δουλεμένο, okay. βαρεμένο, πικραμένο, Ότι θες. Okay, από αυτά υπάρχουν ναι. Ρωτάω Τι σου εξασφαλίζει φίλε μου Ότι αυτός που ψήφισες και θα βγει στο κοινοβούλιο Θα είναι αυτός που ψήφισες mm. Θέλω να πω δηλαδή Mm -hmm. Ότι ποιο σου εξασφαλίζει ότι αν υπάρξει αλλαγή σχετισμού στο κοινοβούλιο και πε α πούμε ότι η ρημάδη, η και η τους του αρρώνουμε όλου, πετάμε στην άκρη και βγαίνουμε yeah. άλλε πολιτικέ δυνάμει yeah. με το υπάρχον άθλιο, διεφθαρμένο και απόλυτα δημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα που έχουμε τι σου εξασφαλίζει ότι αυτό που προεκλογικά σούταζε θα βγει αύριο και θα κάνει αυτά που σούταζε. Τι σου το εξασφαλίζει. Γιατί βεβαίως θα πεις εντάξει μπορεί αφού είναι έτοιμο το παιδί το είδα εγώ από το μάτι. Ναι. Έχει ένα κουβαλίσιο μάτι αυτό μεγάλο... Εκείνη το θέμα να αλλάξουμε δεν θέλουμε να αλλάξουμε... Εκείνη το θέμα. Ή έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις εσύ καθοριστικά ώστε να μην το επιτρέψει να αλλάξει. Αυτό που ψήφισες δηλαδή. Ναι. Ή διαφορετικά θα πας μία από τα ίδια. Θα δεις πράξει. Διότι πολύ απλά τα κόμματα που θα αναλάβουν ή που θα μπούν επάνω. Mm -hmm. Θα χρειαστεί να τα βάλουν με ένα σύστημα το οποίο δεν αφιζητούν τα ίδια. Διότι το να σε εκλογές ξανά αυτού του κοινοβουλευτικού καθεστώτος που υπάρχει σήμερα σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον τρόπο νομοποίησης που σου παράγει το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που έχουμε σήμερα. Άρα δεν είσαι διατεθειμένος να τα βάλεις μαζί του. Γιατί αν παίζει με τους κανόνες του τους κανόνες, ναι. γίνεσαι και εσύ ίδιος. Ή εχμάλωτος ή Ακόμη και τις καλύτερες προθέσεις να έχεις και απόλυτα ειλικρινής κανείς όταν σου δοθεί η δυνατότητα θα παίξεις πάλι με τους κανόνες του. Γιατί θα φοβάς να ζυγούς Και τότε τι κάνεις. Η δημοκρατική λύση συντακτική εθνοσυνέλευση. Αυτό ξέρει ο λαός μας. Αυτό το έχει επαναλάβει 40.000 φορές στην ιστορία. Το έχει ξανακάνει. Μόνο, μόνο από εκεί μπορεί να έχει κλίνιστα το λένε οι Εγγλοσάξονοι. Δεν είναι το πρώτο και... βήμα το αν φύγουμε από τη Βουλή. Αυτές οι δυνάμεις ή δυνάμεις, διάφορες δυνάμεις φύγουν από τη Βουλή και ενωθούν με το λαό δεν είναι ένα πρώτο βήμα που μπορεί Βε, να οδηγήσει Βεβαίως, Τι? βεβαίως και λέω δεν κανονικά και να το πούμε ξεκάθαρα mm -hmm. αν πραγματικά το εννοεί ο κύριο Κάμπενος και αλπίζω να το εννοεί ναι. ας το κάνει και να μην το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που θα το κάνει ναι. θα κερδίσει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο μέσα στο λαό, μέσα στο λαό. Βέβαια. Και αυτός που δεν θα το κάνει και θα επιμείνει να παίζει το ρόλο, τον νομοποιητικό ρόλο στην κυβέρνηση θα διαλυθεί εξών συνετέθη. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ ή ΞΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Αυτό. Να το έχουμε σαφέ. Εκτός και αν αυτό που κρύβεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού mm -hmm. του κ. Καμένου είναι ότι πετάω εγώ τον μπαλάκι στο ΣΥΡΙΖΑ να πει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. και εγώ να είμαι καλυμμένο πίσω αν είναι καθαρά εννοήσει παιχνίδι, χωρίς ουσία. Το κύριο Καμένο, όχι το κύριο Καμένο συγκεκριμένα, ναι, το τον κύριο Καμένο τον περιμένουμε στο δρόμο ναι. και όχι με τους 300 με 500 mm -hmm. σημαίες mm -hmm. στην, με 300 ανθρώπους και 500 σημαίες ναι. στο μακριά και από από τους παλούς, μαζί με τον κόσμο. Εκεί που πραγματικά πάλι την καρδιά της ελληνικής κοινωνίας, εκεί τον περιμένουμε. Και μην τον νοιάζουν τα μέσα μας και της δημοσιότητας αυτός που θα το κάνει θα κερδίσει την καρδιά του λαού. Και η καρδιά του λαού είναι πολύ πιο πολύτιμη από τον οποιοδήποτε χρόνο του χαρίζω ο αλαφούζος, ο μπόμπολας, ο ψυχάρης ή ο ποιητής άλλος. Όλη αυτή ο Έτσι. Αυτό το πράγμα. Το δυστύχημα της ιστορίας είναι βέβαια. Και οφείλουμε να το πούμε. Έτσι. Είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ήθε... Αυτό ο, ποι... ο... ο τύπος που λέγεται σκουρλέτης τελικά ο παππούς μου είχε δίκιο. Το επώνυμό σου πίσω, σε χαρακτηρίζει. Το, το το χαρακτηρίζει λοιπόν, ναι. είπε ότι είναι έολη η πρόταση του προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναι. Τι έολη είναι κακομμύρη. Είναι πολιτική απόφαση. Mm -hmm. Ή πάω με το λαό και παλεύω με το λαό συγκροτώντας μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. Mm -hmm. Έτσι. Ή διαφορετικά το παίζω νομοταγής στο τέτοιο. Υπάρχει διαφορά. Άλλο πράγμα υπερασπείς τη δημοκρατία κι άλλο πράγμα υπερασπίζουμε τους εκπορνευτές της δημοκρατίας γιατί έχουν κοινοβουλευτικό προσωπείο υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με αυτό το πράγμα τώρα σύμφωνα με τον α, το, με τον κύριο Σκουρλέτη λέει ίσως ο Σαμαράς να τρίβει τα χέρια του με τη συγκεκριμένη πρόταση αναφέρουν αρμόδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν τρίβει ο Σαμαράς τα χέρια του Όχι μόνο δεν τρίβει ο Σαμαράς τα χέρια του Για, Γι' αυτό άλλωστε τα παπαγαλάκια έχουν βγει Και έχουν λισάξει Ώστε να μην μπορεί να, να, να τεκμηριωθεί η ανάγκη του να φύγεις Αν δεν ο Κύριος Σαμαράς τα χέρια του Γιατί έχει ξε, ξεσηκωθεί σάλος στα κατοχικά μέσα μεσική ενημέρωση, με συνταγματολόγου ή συνταγματολογούντε που έλεγαν ναι. ότι είναι έωλη η πρόταση. Δεν έχει διάξοδο η πρόταση. Γιατί δεν τον ενίσχυαν, δεν ενίσχυαν την πρόταση καμέν. Εάν τρίβει τα χέρια του Σαμαρά με την πρόταση καμέν. Γιατί ρε παιδιά, δεν το κάνει αυτό. Mm -hmm. Γιατί ο γερμανικό τύπο στην Κυριακή είχε φριάξει με το, με το ενδεχόμενο να καταρρεύσει η Ελληνική Βουλή. Mm -hmm. Γιατί αποχώρηση σημαίνει κατάρρευση. Γιατί είχε φριάξει. Γιατί βγήκε ο αρχηγός του, κυβε... του... του σύμμαχου κόμματος, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, των ελευθεροφών, όπως το διάρκει, το στην Γερμανία και λένε, δεν θα το επιτρέψουμε. Κατατάλλαχαμε τη διμοκρατία, ξέσαι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει στη θέση του, αυτή η κυβέρνηση θα καταρρύψει από τους αγώνες των πολιτών. Ναι, Αναφέρει, αυτό λέμε πώς... Κι εμείς λοιπόν εσείς κάνετε αγώνα εγώ παίρνω την κατοικία επιχορήγηση ναι, και είμαστε όλοι με την Ελλάδα εντάξει δεν ρισκάρω τίποτα εσείς κρισκάρετε τα πάντα ναι. έτσι και βγήκε ο κύριος ε, Τσίπρας και μας λέει όταν οριμάσει ερώτηση πότε θα οριμάσει μα ποιος το κρίνει ότι είναι οριμάσεις άστο αυτό το ποιος το κρίνει θα το κρίνει φυσικά ο Δαλάη λάμα ε, δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν, γιατί έτσι γίνεται στα σύγχρονα κόμματα ο Δαλάη λάμα αποφασίζει διότι όπως μας είπε και στην εισήγησή του για το νέο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ με τη βούλα mm -hmm. έτσι δεν μπορεί να είναι απρόσωπη ηγεσία. Εγώ ήξερα ότι στα πραγματικά σχε... πολιτικά σχήματα, στους πολιτικούς σχηματισμούς όντως είναι απρόσωπη ηγεσία. Γιατί είναι όλοι μαζί. Αλλά ο κ. Δαλαϊλάμα θα μετεξελιχθεί και σε όργανο το... το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν ο Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε ότι μέσα ο πρόεδρος του κ. είναι όργανο και διαγραφεί μόνο του. Λοιπόν, σε τέτοιο σύριζα πασόκ δεν είναι όπως λέμε Σύριζα ε καπαμί είναι Σύριζα πασόκ θα είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε πασόκ. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λοιπόν εξορμά προς το λαό για να οριμάσει ε, η κατάρρευση της νέας δημοκρατίας. Yeah. Βεβαίω υπάρχει ένα θέμα τεράστιο στους πόσους νεκρούς οριμάζει μια κοινωνία για να κατάρρευσει μια, μια, μια κυβέρνηση. Στις πόσες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που θα έχουν δημευτεί από την εφορία και από τις τράπεζες θα οριμάσει μια κοινωνία και σε τι διαφέρει από την άφλια αντιδραστική θεωρία που λέει ότι να αφήσουμε τον κόσμο να πεινάσει γιατί έτσι θα απαθητικοποιηθεί η συνείδησή του σε τι διαφέρει από αυτό Στη ΣΕΡΕΣ είναι ο κύριο Τσίπρας Εγώ Επα, λέω εδώ να πούμε Στους ΣΕΡΕΣ που θα είναι εκεί θα πάνε να τον ακούσουν να τον δωτήσουν Εγώ θα πω κάτι άλλο Πρώτα καταρχήν με γιατί της Σ θα δει τον Οικουμενικό Πατριάριο. Άμπραβο! Τι είδες να πάνεις ίσου. Διότι πρέπει να πάρει και την ευλογία. Ναι την ευλογία. Πήρε του Ράχενμπαχ, πήρε του Σούλτς, πήρε του Σιμονφέρες. Να μην πάρει και του Οικουμενικού. Από αρχαιοτάτων χρόνων, για να είσαι στην εξουσία, πρέπει να έχεις και την ευλογία της Εκκλησίας. Τις όποιες ανάλογα της θρησκείας, πρέπει να έχεις και την ευλογία του Θεού. Αλλά εγώ Είτε ανήκος ο ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι. Το εξής mm -hmm. πράγμα. Mm -hmm. Επειδή ο κύριος ο, Τσίπρας με τα λόγου γνώσεως το λόγω το ξέρω, γιατί υπήρξε και μια εφημερία, και μια εφημερία που το πήρε στη και που τυχαίνει να ξέρω πως το πήρε τη συνέντευξη και τι απέφυγε να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας mm -hmm. συστηματικά δεν εμφανίζεται ούτε ε, βγαίνει mm -hmm. σε συζητήσεις ή αντιμετωπίζει δημοσιογράφου που ξέρει ότι θα του βάλουν δύσκολα ερωτήματα. Όπως εφόσον δεν βγαίνει με το ευρώ, τι θα κάνετε κύριε Τσίπρα. Ή όπως πώς θα πετύχετε μορατόριο όταν έχουμε τη Μέρκελ απέναντι μα κύριε Τσίπρα. Να. Ή πώς θα διαγράψετε το μεγαλύτερο μέρο του χρέους που μας λέτε κύριε Τσίπρα. Mm -hmm. Ή για, το, για τις διάσκεψης του 1953. Ωραία, αν έχετε κάποιος... δεν έχω λέει μαγικέ λύσεις κύριε Αδάκη. Όταν πούμε θα κάνουμε ένα σχέδιο. Ήταν γεγονό ότι η τελευταία βγει, την τελευταία συνέδρυση στην την Κυριακή μας είπε. Μας αποκάλυψε ένα ακόμη παραμύθι που μας είχε προεκλογικά θυμάσαι ότι ήταν έτοιμο το σχέδιο με τους επιστήμονες διεθνώς και ας πούμε το πλέον έτοιμο τώρα το φτιάχνουμε το πλέον B. μας είπε συνέδριση ναι τώρα το προετοιμάζουμε το αναμορφώνει τώρα ναι, ώστε να είναι υπεύθυνης ναι. πολιτικής Εγώ έλεγα, να μην τον αφήσετε σε χλωρό πλανήτη ειδικά οι άνθρωποι που ελπίζουν στο σύρρασμο Mm -hmm. μη τον αφήσετε σε χλωρό κλαρί επειδή αυτός ακολουθεί παλαιοκομματικές μεθόδους πολιτευ, πολιτευτεί mm -hmm. δηλαδή δεν εμφανίζεται για να απαντήσει σε ερωτήσεις Αναφανίζεται, εμφανίζεται να πετάξει ένα δεκάρικο να αγκαλιαστεί και υπό του ήχους τις κάρμινα μπουράνα τι μας θυμίζει άλλωστε αυτό πράγμα, να αποχωρήσει το λένε, στο, στο βαθύ κοκκινοπράσινο ε, του κόμματός του να μην τον αφήσετε να κάνει ομιλία χωρίς να του βάλετε τα ερωτήματα. Τι θα κάνεις μάγκα μου τώρα που το ευρώ δεν μπορεί, Τι θα κάνεις και πώ θα πετύχεις διαγραφή χρέους. Και, να, και αφού πάρετε απάντηση, πραγματική μην απάντηση. Μην τον αφήσετε. <χεχε> <χεχε> <χε> όχι αυτά. Μην τον αφήσετε να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Μην να. τον αφήσετε να δημιουργηθούν συνθήκε όπου θα το πληρώσει ο ελληνικό λαό άσχημα. Μην τον αφήσετε να μας δημιουργεί συνθήκες τέτοιες κατάρρευσες ναι. που να βλαστιμάμε την ώρα και τη στιγμή που η κυβέρνηση ανέλαβε τα ενία αυτής της χώρας. Μην τον αφήσετε να προδώσει και τις τελευταίες ελπίδες που έχει αυτός ο λαός και που τι έχει αναποθέσει, κακώς κατά τη γνώμη μου αλλά τι έχει αναποθέσει στο κόμμα του. Μην τον αφήσετε. Όπου και να εμφανιστεί, πέστε του γοντά, Όχι, το... Όχι με κανένα τίποτα. Ερωτήματα. Okay. Ερωτήματα. πέστε μας κύριε τι θα κάνεις συγκεκριμένα. Ήδη από Όπως αυτά που ρωτάνε τον... εμένα να μου πεις κύριε μου εδώ Α. συγκεκριμένα ένα και ένα κάνω δύο... Πώς θα αντιμετωπίσεις εγώ, θα εγώ αυτά αυτά αύριο που το έχουμε... πρωί δεν θα μπορώ να πληρώσω την εφορία μου και την τράπεζα μου Μ. τι θα κάνω. Mm -hmm. Πόσο mm -hmm. θα σε περιμένω εσύ να οριμάσεις. Τι είσαι ροδάκινο. Τι είσαι. Του χρόνου αν είναι ροδάκινο. Πάντα ροδάκινο δεν τελειώσανε. Αυτό, το του επιτρέψετε να κάνει πασοκική περιοδία με το γνωστό τρόπο που έκανε παλιά το Πασόρ και να ξεγεστρήσει με τις ατάκες τα τσιτάτα και τα, και τα οποία που έχουν καμία ουσία με προετοιμασμένες ερωτήσεις γιατί σα το λέω είναι προετοιμασμένες ερωτήσεις προκαθορίζονται οι ερωτήσεις που θα του γίνουν από τους δημοσιογράφους δεν δίνει καν συνεντέψεις με ελεύθερες τις, τις ερωτήσεις και με δημοσιογράφους που ξέρει ότι θα του τη φέρουν τη δουλειά mm -hmm. θα τον πάνε σε δύσκολα μονοπάτια. Λοιπόν, λοιπόν, μην τον αφήσετε να ξεγηλάσει τον κόσμο Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε αυτή την εξέλιξη Την εξέλιξη αυτής της πρότασης Που έγινε πλέον και από κόμμα της Βουλής Ελπίζω να υπάρχει μια εξέλιξη Εγώ εγώ, εγώ προσωπικά συγγνώμη περιμένω Τον Καμένο να υλοποιήσει την πρόταση, πρόταση του. Να πάει να πνιει ΣΥΡΙΖΑ άμα δεν θέλει Ακριβώς Και όπως και τον κουκουέ. Το ΚΚΕ άλλωστε σχεία αγωνίζεται Μαζί με υπογραφές θα θα, Κάτσε έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο Και πρέπει να πούμε και άλλα <laughs> Να πούμε λοιπόν Ότι επειδή υπάρχουν ερωτήματα να μην το ξεχάσω Η κλήρωση, γίνει, η κλήρωση mm. για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη Θα γίνει την Παρασκευή mm. ε, Οι συμμετοχές είναι από σήμερα Μέσω SMS mm. Στέλνετε επαμ κενό τη λέξη βιβλίο Και το όνομά σα. Στην, στον αριθμό 54-3-44 ε, Αυτό το επαναλαμβάνω γιατί ε, αναμεταδίδεται η εκπομπή στην επαρχία άλλες ώρες από ραδιόφωνα ή τα κονοπταρχείο μπορείτε μέσα στην ημέρα οποιαδήποτε στιγμή όποιος θέλει να συμμετάσχει να το κάνει αυτό να στείλει το μήνυμά του ε, πάμ, και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά στο το 54344 την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση 5 θα είναι η τυχερή ε, το Δημήτρη Καζάκη θα μπορείτε να τον ε, δείτε σήμερα στο Extra Channel θα είναι καλεσμένο στις 10 η ώρα Α, ναι, δεν το ξέχασα, αυτό το να, να, να σε ξαφνιάζω κι εγώ με κάτι όμω. <laughs> Γιατί όλο είμαι. Ξαφνιάζει, λοιπόν, στι 10 η ώρα, σα το λέω, Λοιπόν θα είναι καλεσμένο στο αποκαλυπτικό δελτίο του δημοσιογράφου του κ. Παυλόπλου. Ε, και οπότε εμεί πάλι ραντεβού δίνουμε αύριο το μεσημέρι, Βέβαια, εδώ στην εκπομπή ΑΕ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μικρόφωνο στο Χάρι Μπότσαρη, εδώ στο 906. Άρτε φέμνα, είστε καλά όλοι μέχρι τότε.